σήμερα είναι το δεύτερο μέρος του εξπρεσιονισμού ε, θα προσπαθήσουμε να πούμε τι μπορέσουμε, αν δεν μπορέσουμε θα κλέψουμε λίγο από το από το yeah. τον πιβισμό που είπαμε τώρα γιατί με τον εξπρεσιονισμό είναι πολύ ευρύ συναρχή έβαλα δειγματοληπτικά το δειγματοληπτικά έχει το πρόβλημα ότι δεν πάει σε βάθος μετά άρχισα να το κάνω με την λογική του case άδει, δηλαδή καλύτερα να δούμε Καλά το Καντίνσκι. Παρά να δούμε λίγο Καντίνσκι και λίγο Γιαβλέσκι και λίγο Φραντσμάν και λίγο Όγκοσμάν και λίγο... καταλάβατε οπότε έχω επικεντρωθεί κυρίω σε ορισμένους ε, καλλιτέχνες. Σα θυμίζω ότι μιλάμε για τον εξπρεσιονισμό δίνοντας λίγο μεγαλύτερη έμφαση στη ζωγραφική. Τι μεγαλύτερη έμφαση, αποκλειστικά ζωγραφική θα δούμε σήμερα. Και α, μιλήσαμε την προηγούμενη φορά για την ομάδα τη Γέφυρα. Ε, αυτή είναι η βασική πρώτη ομάδα στην οποία όλη, όλη αυτή η κοσμοθεωρία γιατί περί κοσμοθεωρίας πρόκειται επικεντρώνεται η ομάδα του Γαλάζου Καβαλάρη θα επικεντρωθούμε σήμερα εκεί γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον διαφοροποιείται από τη γέφυρα γιατί προσπαθεί να βρει το σημείο συνάντηση μεταξύ υποκειμένου και αντικειμένου η γέφυρα, η καλλιτέχνηση γέφυρα ένιωθαν βαθιά μέσα του στην επιτακτική ανάγκη να προβάλλουν το υποκείμενο το, το εγώ τους να συγκροτήσουν δηλαδή την εικόνα του εαυτού τους μέσα από την αναγκαία και απαραίτητη προβολή οπότε τα έργα δεν έχουν επιμέλεια σε ό,τι αφορά το τελικό αποτέλεσμα δεν του ενδιαφέρει δηλαδή αυτοί που θα το δούμε τι θα νιώσουν ενώ στο γαλάζιο καβαλάρι που έχει ένα πιο πνευματικό περιεχόμενο ε, Του ενδιαφέρει και το σημείο συνάντηση του έξω με το μέσα γι' αυτό και τα έργα είναι πιο πιο όμορφα, με την έννοια της ισορροπίας πιο όμορφα, γιατί και τα άλλα είναι πιο δυνατά. Μετά έχω μια ομάδα που λέγεται Neues-Akliv-Kite, νέα δικημενικότητα, η οποία σχετίζεται με τον εξπρεσιονισμό, αλλά να το πάει κάπου αλλού γιατί το εμπλέκει και όλη την κατάσταση κρίσης στην οποία έχει μπει η δημοκρατία της Βαϊμάρης. Από το τέλος του πολέμου δηλαδή μέχρι την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία και ταυτόχρονα πάμε και με μονωμένοι αν προλάβουμε και φτάσουμε και κάτω θα αντικειτωθούμε στο Σίλε Έχω ετοιμάσει μια ωραία παρουσίαση του Σίλε επειδή τώρα σαν ή και τα 100 χρόνια από το θάνατό του φέτος και του Κλίν και του Σίλε γίνονται ωραίοι εορτασμοί, ωραίες, ωραίες εκθέσει σε μουσία ε, αν βρεθείτε στη Βιέννη όλη η χρονιά έχει... Η... Έτσι. πολύ ωραία πράγματα γιατί αυτοί οι δύο που είναι εγκληματικές φιγούρες ο Πλήν και ο Σίλε πέθαναν την ίδια χρονιά από επιδημίες πανικής γρίπης και ο ένας μάλιστα 18 χρονό ο Σίλε ο Ινέος δηλαδή. αλλά άφησε πίσω του πολύ <συλλοί> άφησε πίσω του αρκετά σημαντικό έργο Δεν απαιτείται διαφορά. Το αριστερό είναι γέφυρα, γέκελ, και το δεξί είναι γαλάζιος καβαλάρης. Και τα δύο έχουν παραμόρφωση. Δεν είναι σωστά τα πρόσωπα. Και τα δύο έχουν πολύ έντονα χρώματα. Και τα δύο αδιαφορούν για τις ακαδημαϊκές αξίες του πλασμού και του τονισμού, όπως ήταν διατυπωμένες μέχρι τότε. Όμω, υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά στο αριστερό, που είναι όλο τόσο ρευστό, και στο δεξί που είναι δομημένο οργανωμένο, έχει μια οργάνωση στο δεξί οπότε ενώ και τα δύο βασίζονται στην πρωτοκαθεδρία του χρώματος στην έννοια της χειρονομίας στη διαστρέβλωση και στην παραμόρφωση της αντικειμενικής πραγματικότητα, ο τρόπος που το κάνει είναι πολύ διαφορετικός και έχουν και την ίδια παλέτα αυτά σε γενικέ γραμμέ. οπότε ε, το, ο γαλάζιος καβαλάρης <χαι> Είναι ένα αλμανάκ που βγάζουν οι ιδρυτέ του α το πούμε κινήματο, δεν είναι ακριβώ κίνημα αυτό όπω το άλλο. Το άλλο ήταν πιο συλλογικό κίνημα. Επειδή μοιράζονταν κοινέ αξίε, κάνανε τρομές μαζί στη φύση, μοιράζονταν τα ελληνικά του τα εργαστήρια, εμ, συμμετείχαν ο ένα εκθέσει του άλλου με επιδοτική δραστηριότητα. Ευθύ είναι πιο μοναχικέ ψυχέ εδώ και δεν γίνεται ποτέ κίνημα με την έννοια του κινήματο όπως είναι τα άλλα παίρνει το όνομά του από τον ε, επειδή στους δύο εδρυτές τον Θρανσμάρ και τον Νασίλη Καντίνσκι αρέσανε τα άλογα και τα γαλάζια χρώματα οπότε και είχε και ένα έργο που το έλεγε ο Γαλάζιος Καβαλάρης ο Καντίνσκι και βγάλαν ένα, ένα ένα δηλαδή έντυπο σαν ημερολόγιο πολύ μεγάλο όμως σε 1200 αντίθυπα βγήκε τότε που είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός για το μικρό περιορισμένο κύκλο μιας καινοτομίας ε, μέσα στο οποίο ενσωματώθηκαν πάρα πολλά καινοτόμα στοιχεία δοκήμια για τη μουσική για την πρωτογωνητέχνη για το θέατρο για τη ζωγραφική εικονογραφήσεις ε, ήταν ένα πολύ ωραίο και πλούσιο αλμανάκ πάρα πολλών σελίδων το οποίο λειτουργήσε σαν σημείο αναφοράς για πάρα πολλά χρόνια ε, για όλο αυτό το οποίο το έχουμε, το έχουμε βάλει αυτό γι' αυτό πατάω εγώ πατάω αυτό το αλμανάκ που λεγότανε The Rider, ο γαλάζιος Καβαλάρης υπήρχαν όπως σας είπα πολύ ωραίες συλλογές δοκιμών και εικονογραφήσεων, έργα εξερευνητών καλλιτεχνών, του Σάντερ, του Γιαμπλέσκι, του Μακ, του Καντίνσκι. Ε, πάρα πολύ ωραία παραδείγματα από τέχνη φυλών από το βορειοδυτικό ελληνικό, την Οκεανία και την Αφρική. Μαζί αυτά. Ε, παρα, παραδείγματα από παιδική τέχνη για τη σύντροφος του Καντίνσκι εκείνη την περίοδο, η Γκαμπριέλ Μιλτερ. Ε, ασχολήθηκε πάρα πολύ με τα παιδιά και την δημιουργικότητά τους οπότε είχαν βάλει και παραδείγματα από παιδική τέχνη από τέχνη ψυχικά διαταραγμένων ατόμων ε, από ηγυπτιακή γλιπτική οι μάσκες οι εστάμπες μεσαιωνικά γερμανικά γλιπτά ξυλογραφίες ρώσικα παραδοσιακά ένα πράγματα στοχεύοντας κατά κάποιο τρόπο στην ε, έτσι, διαχρονική ενότητα των τεχνών και ήταν πολύ ωραίο αυτό. Θέλω να πω ήταν πολύ ωραίο με την πολυσυνλεκτικότητα με την οποία ενσωμάτωνε ετερόκειτα πράγματα για συνήθω οι πρωτοπορίε πάσχουν από αυτή την, την, την αιμονή της επιθετικής απόρριψης όλων των υπολείπων. Συνήθως μια πρωτοπορία απορρίπτει επιθετικά και με μια ρητορική πάρα πολύ απόλυτη ε, οτιδήποτε άλλο υπάρχει ενώ εδώ όχι απλά δεν υπάρχει τέτοια ρητορική, αλλά υπάρχει μια, ένα άνοιγμα σε μια πολυσυλλεκτική δεξαμενή αυτού του Αλμανάτ μέσα στην οποία χωράνε όλα αυτά τα πράγματα πατάνε πάρα πολύ και αυτή στο Βίλεμ Βόριγκερ ε, και αυτό το βιβλίο που έβγαλε το 1908 το Απιστρακιόνιντ Άμφιλονιντου το αφαίρεσε και εν συνέστηση έχει μεταφραστεί στα ελληνικά το οποίο ήταν ένα βιβλίο που άσκησε πολύ μεγάλη επίδραση δεν το ελληνέχνουμε σήμερα αυτά δηλαδή που σας λέω έχουν ανοιχθεί από κοινούς καλλιτέχνες Α, να το θυμηθούμε λίγο αυτό γιατί είναι βασικό είναι ωραίο κλειδί για τον εξωσιολισμό σύμφωνα με τον Βόριγκερ λοιπόν σε ολόκληρη την ιστορία και τον πολιτισμό υπάρχουν δύο αντίθετα στυλ η νατουραλιστική αναπαράσταση και η γεωμετρική αφαίρεση Αυτά τα δύο στυλ εκφράζουν δύο αντιθετικές τάσεις. Μία εμφαντική ανάλυση με τον κόσμο και μία απομάκρυνση από αυτόν. «Η παρόρνηση της αφαιρεση γράφει ο Βόρινγκερ στο «Αφαίρεση και συνέστηση, είναι αποτέλεσμα μιας με μεγάλης εσωτερικής ανησυχίας που δημιουργείται στον άνθρωπο από τα φαινόμενα του εξωτερικού κόσμου. Μπορούμε να περιγράψουμε την κατάσταση αυτή ως ένα τεράστιο πνευματικό δέος για τον κόσμο». Κρατάμε ορισμένες λέξεις κλειδιά από αυτό το κείμενο του Βόρυγκερ, το εσωτερική ανησυχία, δεν είναι κάτι ήρεμο, είναι κάτι που προκαλεί μια ταραχή, μια ανησυχία μέσα στον άνθρωπο. Κρατάμε επίσης το τεράστιο πνευματικό δέος, ότι αυτό όλο έχει να κάνει μια πνευματικότητα. Με λίγα λόγια, δεν ξέρω αν έβαλα περαιτέρω αποσπάσματα, Κάτι άλλο μετά. Με λίγα είτε... λόγια, αυτό που λέει ο Βόρνης, είναι ότι υπάρχουν δύο τρόποι έτσι, διαχρονικά στους πολιτισμούς, με τους οποίους ε, συγκροτούν τη σχέση με τον κόσμο. Ο ένας τρόπος είναι πιο ορθολογικά προσανατολισμένος, χρησιμοποιεί δηλαδή περισσότερο σαν εργαλείο τη λογική, το μυαλό, και αυτός ο τρόπος συμφιλιώνεται περισσότερο με τον κόσμο επειδή χρησιμοποιώντας την λογική και το μυαλό ε, συνάρτη σχέση σε δύο ιδιατού και κατανοεί ή νομίζει ότι κατανοεί τέλο πάντων τα φαινόμενα του κόσμου άρα εσάρει μία εξοικείωση μαζί τους και θέλει να τα αναπαραστήσει όπως τα βλέπει δεν τα βλέπει ανησυχητικά ή εχθρικά ε, τέτοιος περιπτώσεις πολιτισμών είναι ε, η Αρχαία Ελλάδα είναι η κλασική τέλος πάντων, ο κλασικός κόσμος και η Ρώμη το ίδιο είναι η αναγέννηση, ολοκλαστικός κτλ. Φάσεις δηλαδή πολιτισμικές που χρησιμοποιούν περισσότερο το εργαλείο της λογικής τίνουν, λέει ο Γόριγκερ, να κάνουν πιο αναντουαλιστική τέχνη. Αντιθέτως, οι πρωτόγονοι, οι εξωευρωπαϊκοί πολιτισμοί, το Βυζάντιο, ο Μεσαίωνα, το Ισλάμ, η Απονία χρησιμοποιούν περισσότερο μία... Ας αρχίσουμε από τώρα. Το Ισλάμ πάει μετά. Μην το κάνουμε τώρα και είμαστε απόλυτοι. Ας αρχίσουμε από Και λέει ότι ο πρωτόγονος δεν έχει το εργαλείο της λογικής και της επιστήμης για να μπορέσει να ενδυναμώσει τον κόσμο. Αισθάνεται λοιπόν ότι ζει σε έναν κόσμο ακατανόητο. Δεν ξέρει να το ναι. Ο οποίο ελκείται από πνευματικέ δυνάμει. Σε πολύ μεγάλο βαθμό οι πρωτόκολλες λατρίδες είναι ανημιστικέ. Πιστεύουν δηλαδή ότι πίσω από κάθε φαινόμενο υπάρχει μια δύναμη. Την ονομάζουμε σημαντικά στην κοινωνιολογία και στην ανθρωπολογία άνοιγμα, ψυχή δηλαδή. Λέμε η ψυχή του δέντου, η ψυχή του κεραυνού, η ψυχή των προγόνων, η ψυχή όλα αυτά όχι ψυχή με την έννοια τη φυσκανική, αλλά περισσότερο μια δύναμη, μια ενεργειακή δύναμη που πάει πίσω από τα φαινόμενα. Επειδή αυτά τα φαινόμενα δεν είναι φαινόμενα προσεγμηνή λογική και είναι αριξένετες δυνάμεις, δημιουργούν στον κόσμο μια, έτσι, ανήσυχη σχέση μαζί τους, τα φοβάται κατά κάποιο τρόπο, γιατί δεν θα έχει εμεινεύσει αυτά τα φαινόμενα και όταν κάνει τέχνη προχωρά σε έναν, ένα, ένα σχήμα αντινατουραλιστικό στο οποίο αρχίζει από τα πάρα πολύ απλά και βασικά στυλιζάροντας τις εικόνες. Αυτό είναι επιθετικό ή είναι αρνητικό. Είναι αρνητικό με την έννοια του ότι εκφράζει μια αδυναμία να το κατανοήσω. Οι πολιτισμοί που αγαπήσανε το σώμα όπως ήταν η Αρχαία Ελλάδα και η Αναγέννηση το απέδωσαν και πάρα πολύ ωραία. Οι πολιτισμοί που δεν το αγάπησαν το σώμα, δεν το, δεν το έβλεπαν, δεν το ένιωθαν, ε, το απεικόνισαν αμήχανα, πολύ σχηματικά. Οπότε ο Πρωτόγωνος, λέει ο Βόνκερ, απεικονίζει πάρα πολύ σχηματικά τα πάντα, διότι θέλει να απομονωθεί σε έναν κόσμο βασικών αφαιρετικών σχημάτων, μέσα στο, στον οποίο αντιλαμβάνεται ως καταφύγιο απέναντι σε αυτό που τον υπερβαίνει έτσι όπως το λέμε βέβαια μέχρι τώρα αποκτά αρνητική συντήλωση ο καημένος ο πρωτόγονος που είναι το, στην παιδική ηλικία ηλικία ηλικιακή του πολιτισμού ο μετά το, το διορθώνει και λέει ότι δεν είναι λέει προ, η πρωτόγονη ηλικιακή ηλικία γιατί πειάζει ένα δεύτερο δουλειό μετά, reform of coffee για πριν, για αυτό, αλλά το συνεχίζει το επιχείρημα αλλά γιατί και ο μοντέρνος άνθρωπος λέει ο σύγχρονος επειδή ζει σε έναν κόσμο τον οποίο αντιλατεί να κατανοήσει λόγω των ραχδαίων εξελίψεων που έχουν συμβεί και που δεν υπήρχε βάθος χρόνου, αυτά που λέγαμε την άλλη φορά με τη ρήξη του παραδοσιακού τρόπου ζωής, παραδοσιακού της παραδοσιακής κοινότητας, ειδικά στη Γερμανία που είναι όλα αυτά που γίνονται και τα βιβλία και οι ζωγράφοι, αυτά τα 20 χρόνια από το 1890 μέχρι το 1910 είναι μία βιομηχανοποίηση της κοινωνίας άρως προηγουμένη στην Ευρώπη. Οπότε όλο αυτό φέρνει τον άνθρωπο σε μια κατάσταση, σε μια συνθήκη που περιχέτει σε εμείς ένα και βιώνει πράγματα τα οποία αδυνατή να κατανοήσει εύκολα και τα αντιμετωπίζει όπως ο πρωτόγονος με μια αμηχανία αναζητά δηλαδή ένα προσωπικό καταφύγιο στην ησυχία του οποίου θα μπορέσει να συγκροτήσει με τα απλά βασικά σχήματα των εικόνα του αυτού του. Γι' αυτό οι Λογόνιγερ, οι μοντέρνοι κάνουν πιο στρατικά έρευνα και λιγότερο με δανεισικά. Ταυτόχρονα υπάρχει και η θετική συντήλωση ότι ο πρωτόγονος αντιμετωπίζει τον κόσμο όχι απλά με φόβο, αλλά με ένα θετικό δέος. Το, το θαυμάζει. Θαυμάζει τα φαινόμενα. Όπως δεν τα θαυμάζει ένας Γιατί ο επιστήμονας αποστεγνώνει από το θαύμα της φύσης γιατί αυτό δεν είναι ένθεη η σχέση του με το φαινόμενο είναι εργαλείο οπότε το, το μειονέκτημα του πρωτόγονου ανθρώπου είναι ότι δεν έχει το εργαλείο της Λογικής και της Επιστήμης για να την τον κόσμο, να μια ταραχή, μια μηχανία το πλεονέκτημα του είναι ότι έχει μια ένθεη σχέση μαζί του γιατί όλο αυτό δημιουργεί ένα πλαίσιο το οποίο το θαυμάζει το ίδιο συμβαίνει και στον εξωτερισμό όλο και στη μοντέρνα τέχνη, το ότι ε, ο, ο, ο μοντέρνος καλλιτέχνης έχει αδυναμία να μπορέσει να κατανοήσει πλήρως ακόμα ε, τον τρόπο που λειτουργεί ο εξωτερικός κόσμος όλα κάτω συμβαίνουν, αλλά ταυτόχρονα του αρέσουν όλα κάτω συμβαίνουν, που ξεφεύγουν από την παραδοσιακή κοινωνία των μπατεράδων του ή των παππούδων του. Γοητεύεται από όλο αυτόν τον κόσμο. Οπότε στον εξουσιανισμό θα δείτε ότι ο, η νέα πηγημενικότητα α πούμε κατακρίνει την Μητρόπολη τη διεσθαρμένη, το διασθαρμένο Βερολίνο με τους Ζιάνους και τα Καμπαρέ, με τους κοινικούς πολιτικούς και τη δικαιορία και όλα αυτά απ' την άλλη, το κάνει γοητευμένος από όλο αυτό. Οπότε, ε, ίσω είμαστε λίγο πιο εξοικειωμένοι από το με το, το θέατρο του Μπρέκτ, α πούμε. Που είναι αυτή, η δημοκρατία της Βαϊμάρης είναι ο και ο Γκουρτ Βάιν και τα τραγούδια και όλα αυτά. Θα τα δούμε στο τέλος. Οπότε, ξεκινάμε από αυτό το σημείο κίνηση με το Βόριγκερ, που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έκανα μια παράξενη σκέψη. Έκανε στο ανοιχτό χέρι μου, σαν με λέει ο Χραντ Μάρτ, η σκέψη ότι οι άνθρωποι και άλλη φορά, πριν από πολύ καιρό, σαν άντε αγάπησαν τις αφαιρέσεις όπως τις αγαπάμε εμείς σήμερα. Πολλά αντικείμενα κρυμμένα στα ανθρωπολογικά μουσεία μας κοιτάζουν με τα παράξενα ανησυχητικά τους μάτια. Οπότε, σε ένα γράμμα που γράφει, αυτός είναι στον πόλεμο, τώρα όσο ξεσπάσει είχε σπάσει πάει το πόλεμο, δυο χρόνια μετά θα πεθάνει στον πόλεμο, 36 χρονό ο Φρανς Μάρκ, και προβληματίζεται για την αφαίρεση, έχει μια πολύ ωραία ελληνογραφία, κυρίως με τον Καντίνσκι, όπου γράφουν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, μεταξύ των οποίων και του λέει όλες οι σκέψεις για τον Διαβάζει εκείνη την περίοδο, φοβερό, είναι δηλαδή, να είσαι στο μέτωπο, στον πόλεμο και να διαβάζεις Βόρνγκερ, και να μιλάς για την αφαίρεση. Τ ναι. Το έχω μετά. Το έχω στο Μπραντ Μπάρκα αυτό το απόσπασμα που του γράφει. Διαβάζω ένα βιβλίο του Βόλντερ από στρατιώδη άνθιλου και είναι φοβερό μυαλό ο τύπος και πρέπει να τον καλέσουμε στην ομάδα κτλ. Θέλω να σας πω ότι δεν είναι ερμηνείες που δίνουμε εμείς σήμερα εκ των υστέρων παίρνοντας ένα εργαλείο και εφαρμόζοντάς το. Τα διαβάζανε και τα κουβεντιάζανε και τους επηρέαζαν αυτοί οι άνθρωποι. Ο Καντίνσκι λοιπόν και ο Γκαλάζος Σταυραλλιάνης γενικότερα Στοχεύει στο να αναδείξει την ενότητα των τεχνών συγχρονικά και διαχρονικά. Τι θα πει τώρα αυτό. Συγχρονικά θα πει ότι την ίδια εποχή όλε οι τέχνε εκφράζουν αυτή την κοσμοαντήληψη και την κοσμοθεωρία και διαχρονικά ασχολούνται όπω σα είπα στο περιεχόμενο του Αλμανά με την πρωτόγονη τέχνη, την αρχαία τέχνη, την λαϊκή τέχνη, την παιδική τέχνη, την μοντέρνα τέχνη ενσωματώνοντα τα κοινά στοιχεία που έχουν όλα αυτά ω ενότητα. Στοχεύουν δηλαδή σε μια τέτοια ενότητα. Ο Καντίνσκι λέει «Η τέχνη είναι έκφραση μιας εσωτερικής αναγκαιότητας». Ο Μάρκ λέει «Η τέχνη είναι μυστική εσωτερική κατασκευή». Τι συμπεραίνουμε από αυτά τα τσιτάτα τα δύο? Το ότι για τον Καντίνσκι και για τους δύο είναι εσωτερικό αυτό που σημαίνει και θα βγει προς τα έξω. Για τον Καντίνσκι είναι μια αναγκαιότητα. Ο Καντίνσκη πιστεύει στην, στην πνευματικότητα του ανθρώπου. Σε αντίθεση με μια άλλη τάση που υπάρχει από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι πάντα, πιο ηλιστική, το ότι τι πνευματικότητα και φούμαρα, ο άνθρωπος είναι ήλι. Ε, Αυτός πιστεύει στην πνευματικότητα, ότι ο άνθρωπος είναι κάτι άλλο, πέρα από την ηλική του υπόσταση, ε, το, το πάει λίγο σε βαθμό υπερβολής, αλλά επειδή είναι μορφωμένο άνθρωπος, γιατί ήταν καθηγητής του δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Μόσχας, γιατί μέχρι τα 30 δεν είχε ασχοληθεί με τη ζωγραφική, ήταν καθηγητής νομική, στις, της νομικής της Μόσχας, πολύ διακριμένης. Και εκείνη τα χρόνια δεν την έδωσαν φωνέ, με την αξία τους. <laughs> ε, θέλω να πω ότι ήταν ένας πολύ αξιόλογο και μορφωμένος άνθρωπος. Έχει γυρίσει όλη τη Σιβηρία και έχει κάνει λαογραφικές έρευνες για, τους, για το λαϊκό πολιτισμό της Σιβηρίας. Και ξαφνικά πρέπει να έδρας του Μολέ στη Μόσχα, και παθαίνει, why? Wow. Και λέει, τι νομική, τι εθνολογία, η τέχνη. Σαν να του αποκαλύπτεται ένα μέσο μέσα στο οποίο μπορούμε να εμφανιστούν πολύ περισσότερα πράγματα. Και 30 χρόνων αρχίζει να ασχολείται με τη ζωγραφική. Τα βροντάει όλα, και την καριέρα, και την νομική, και τη δημόσια, και την αυτή. Πάει στη Γερμανία, που είχε τους φίλους του, και βάζεις στον Μούρναο αρχικά, μετά στον Μόναχο. Και επειδή είναι ένα άνθρωπο ιδιαίτερο μορφωμένος ιδιαίτερος, ένας πολύγκυμα σήμερα, θα σε φωτογραφίες λίγο. Τι είναι αυτό τώρα. <συσίλω> τι να πατήσω <συσίλω> Πότε να το πάρει <συσίλω> 7.53 σήμερα. <συσίλω> Όχι σήμερα. ή μα Να το βάλουμε <συσίλω> αύριο. Αύριο και τι να πατήσω εντάξει όχι δεν μας κείσεις πάνω το άλλο θα γίνει δεν θέλω αν πατήσεις αν <laughs> ε, έλεγα με αφορμή τη φράση «Στερική αναγκαιότητα» και ο άνθρωπος ο Καδίτης είχε αυτό το αν τα του δεν καταλαβαίνει πολλά γιατί <συστά> το σύστημα είναι λίγο περίεργο το παθιάζει, αλλά νιώθεις μια ανάταση ψυχική και πνευματική πάρα πολύ ωραία Δηλαδή, εγώ όταν διαβάζω διαβάσω τα την βιβλία του, να αυτό, αυτό το πράγμα. Και το είχε και σαν άνθρωπο. Γι' αυτό συγκέντρωνε βιβλία του ε, φοβερές συμπάρχειες και που είναι πολύ αξιόλυπους ανθρώπους. Και ε, ε, έρχε λοιπόν ότι ο, ο άνθρωπος είναι πνευματικός και το έχει ανάγκη αυτή την πνευματικότητα να την εκφράσει με κάποιον τρόπο. Δεν είναι ζώο, δεν είναι κινηκός, δεν είναι ακρίος, δεν είναι τσοχλάμι, δεν είναι αρίτης. Ήταν μια πνευματική οντότητα και μέσω της έξερε μουσική πολύ καλά, οπότε παίζει ρόλο και αυτό. Και μιλάει για αυτό, για την αναγκαιότητα. Θα τη δούμε σε λίγο πιο αναλυτικά τι λέει. Και ο Μάρκ λέει, η τέχνη μουσική συνεχή κατασκευή. Και τα τρία είναι ωραία αυτά. Και το εσωτερική, το είπαμε, και το μυστική, ότι όσες θεομηνίες και αν αναπτύσσω, ποτέ δεν θα μάθω πλήρω τους κανόνες για τους οποίους ο Μάρκ γράφει αυτή τη μουσική. Και δεν τη γράφει κάποιος άλλος. Και ότι είναι κατασκευή, ότι είναι κατασκευή... Είναι όχι, κατασκευή λέει. Και ότι είναι κατασκευή σημαίνει ότι κάθομαι και το ψάχνω. Mm -hmm. Σας φάναμε την της Ελεμμύρεν mm -hmm. που είναι μες στο μόμα mm -hmm. και μιλάει για τη ζωγραφική. Mm -hmm. Και λέει ας πούμε μπροστά στην έψο του μόμα στην αιώρκη που είναι ο Καντίνης γιατί είναι αγαπημένος καλλιτέχνες. Της αρέσει πολύ η ζωγραφική. Mm -hmm. Όταν ήταν όλοι τα κοριτσάκια στην ηλικία της και πηγαίνανε στα κλάρ, αυτοί πήγαινε και με το ε, Και μιλάει για ζωγραφική και λέει ας πούμε ότι ο δαπιμένος μου είναι ο Καντίνσκι και το βλέπεις όλο αυτό και νομίζεις ότι είναι όλο ένας αυτοσχεδιασμός. Δηλαδή ότι ο άνθρωπος είχε ταλέντο και πήρε το πινέλο και το να κάνει και έχει και τι ωραίο το αποτέλεσμα. Δεν είναι λέει, καθόλου. Τα το δούλευε, το πάλευε τεχνικά, με μέσα, με μελέτες, με αυτό. Για να βγει κάτι. Και το συνδέει λίγο με την δική τη δουλειά, ότι και εμεί ως ειδοποιεί, καλούμαστε να παίζουμε με φυσικότητα. Να πείσουμε το θεατή ότι είναι φυσικό, αυτός ο χαρακτήρας που παίζω εγώ τώρα, είναι, είναι φυσικός. Ξέρετε, λέτε πόση δουλειά έχει γίνει αυτό και έχει συγκροτηθεί. Ο άλλος δεν καταλαβαίνει, όπως ο άλλος δεν καταλαβαίνει στο καλύτερο υπροβιζασιών τι υπάρχει από πίσω Θα σου βάλω πιο μετά να το δούμε κι αυτό ε, Οπότε είναι κατασκευή. είναι κατασκευή, το βάζω κάτι και λέω να βάλω κίτρινο ή κόκκινο τι συμβολεί στο κίτρινο, τι συμβολεί στο κόκκινο πως πάει αυτό, πως πάει εκείνο Άρα ο καλλιτέχνης γέφυρας δεν το έκανε αυτό ή το έκανε ασυνείδητα ή το έκανε σε πολύ μικρό βαθμό Τούτοι εδώ, ο Καντίνσκης και ο Μάρκερ Λυπή, θέλουν να βρούνε αρχές, κανόνες. Οι αρχές και οι κανόνες που βρίσκουν δεν είναι φοβελής υπηρότητας, αλλά πιο συγκινητικό είναι το γεγονός ότι ψάχνουν να βρούνε. Τώρα, σαν καλλιτέχνη στον γαλάζιο καβαλάρι οι δύο βασικοί είναι ο Βασίλη Καντίνσκη και ο Φραντς Μάρκερ, ο Όγκος Μάκε συμμετείχε σχεδόν σε όλες τις τη δραστηριότητες της ομάδας. Κάποια στιγμή συνδέθηκε μαζί τους και ο Κλέεν. Η Γκαμπρίελ Μίντερ ήταν καλή ζωγράφος πέρα από σύντροφος του Κατίνσκι. Ο Γιαβλένσκι και αυτός ρωσογεννημένος καλός. Η Ναταλία Γκοντσάροβα θα τη δούμε στη ρωσική πρωτοπορία κανονικά πριν κάνει τη ρωσική πρωτοπορία κάνει πολύ ωραία εξοσιαλιστικά. Ο Λάιονερ Φάινιγκερ από τον κυβισμό κάνει κάτι πολύ ενδιαφέροντα. Και ο Άλμ ζωγραφίζει κιόλας οπότε αυτή είναι η βασική της ομάδας, Συνδέονται και άλλοι κατά περίοδος αλλά η βασική είναι αυτή με κυρίαρχο του βέβαια τον Βασίλη Καντίνσκι ο οποίος όπως σας είπα γεννήθηκε το 1866 άρα το, 1900, ε, το 1902 που έχουμε τα πρώτα κάπως ενδιαφέροντα έργα του είναι ήδη 35 χρονών ο άνθρωπος ε, Εμά μα ενδιαφέρει σήμερα η εξουσιονιστική του περίοδο, γιατί μετά που έρχονται, ανεβαίνουν οι Ναζί στην εξουσία και αναγκάζονται τα ελεύθερα πνεύματα να φύγουν εκτό Γερμανία και στην αρχή πάνε Γαλλία, ε, πεθαίνει στη Γαλλία λόγω αυτού του γεγονότος κατά τη διάρκεια του πολέμου. Ευγενή φυσιογνωμία, όπω σα τον περιέγραψα και πριν, το βλέπετε και εδώ, ευχάριστο άνθρωπο, ένα άρχοντα ήταν, ε, με την τάξη του. Αυτή είναι τάξη. Είναι τάξη ζωγραφικής, έτσι δεν να ότι εσείς, όχι τα... <laughs> που πάτε και κάνετε σχέδιο. <laughs> λοιπόν, <laughs> με τα καπελίνα, με τα αυτά, είναι η τάξη ζωγραφικής που στη Γερμανία, λίγο έξω από το Murnau, αλλά επειδή δεν είναι μόνο της, euh, της τέχνης, αλλά είναι και της φύσης, έχουν και τα κοδηλατά τους, και αυτά είναι έτσι. Και είναι για και που κάνουν το δεν είναι δηλαδή άλλα γαλού. <laughs> Όπως το βλέπετε εδώ με τη τσάπα, στο σπίτι, στο κήπο της Μίντερ, που μένουν εκεί τότε, σκάβει, οργώνει, φυτέβει, μια χαρά. Και ταυτόχρονα, και καπνίζει, και ταυτόχρονα είναι ένας εκπληκτικά πνευματικός άνθρωπος με όλες αυτές τις αναζητήσεις, που καμιά φορά το πάει σε υπεροβολήσεις Ματάμ Μπλαβάς, βέβαια, μιας πνευματίστριας, αλλά επειδή είναι άνθρωπος ευφύης, κρατάει το μέτρο και τα βιβλία του είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Το 1910 γράφει αυτό το για το πνευματικό συντέχνη, το οποίο εκδίδεται το 1912, την εποχή για του Γαλάζου Καβαλάριου. Ο Γαλάζος το είναι από το 1911 μέχρι το 1914. Για το 1914 ξεσπάει ο πόλεμος και ο ένας πάει στον πόλεμο, ο, ο Μάρκ πεθαίνει στον πόλεμο, ο Μάκε πεθαίνει στον πόλεμο. Ε, αυτό λοιπόν το βιβλίο, «Γυμαντρασχέσαι γίνεται Κούνστ Concerning the spiritual in art Αγγλικά μεταφρασμένο και ελληνικά Καλή μετάφραση εκδόσεις οδόνης για το πνευματικό στην τέχνη, δεν το έφερα Νεφέλη, τι είπα Οδόνι το άλλο, γιατί έχει βγάλει βιβλία Το σημείο καλή επιφάνεια, που είναι εκδόσεις οδόνης, αυτή είναι εκδόσεις μεφέλη Καλή μετάφραση Αυτό λοιπόν το βιβλίο είναι ένα σεμιναλ book, πολύ σημαντικό βιβλίο και το άλλο βιβλίο που βγάζει εκδόσεις το δόνει. Οι αγγελικές ίδιες εκδόσεις και αυτό το που του τσουφλέκε σημείο και γραμμή στο επίπεδο. Και στα δύο βιβλία αναφέρεται αρχικά με πάρα πολλά παραδείγματα στην έννοια της πνευματικότητας. Δηλαδή, τι είναι αυτό που μπορεί να κάνει την τέχνη να αποκτήσει μια πνευματική επιθαστικότητα. Και στο δεύτερο μέρος Πώς θα γίνει αυτό, τι είναι η γραμμή, όταν τοποθετώ μια γραμμή έτσι, τι σημαίνει, όταν τοποθετώ μια γραμμή έτσι, τι σημαίνει, τι είναι το σημείο, πώς είδεται, τι σημαίνει αυτό. Το δεύτερο βιβλίο αυτό, είναι το 26, δεν μας ενδιαφέρει εμάς, γιατί δεν είναι εξαιρετικότητα, θα το ξανασυναντήσουμε πιθανόν όταν θα κάνουμε για τον Bauhaus, γιατί είναι καθηγητή στο Bauhaus. Και το βγάζει τα χρόνια διδασκαλίας στο Bauhaus, προσπαθώντας να συγκροτήσει έναν κώδικα, αρχών καλλιτεχνικών που κάνουν αυτό το έργο να έχει αυτό το νόημα και εκείνο το έργο να έχει το άλλο νόημα. Το Bauhaus το έχουμε στο πρόγραμμα, επειδή είναι σχολοί που φοιτούν άνθρωποι πρέπει να έχει συγκροτήσει μία μέθοδο και ένα σύστημα όλα αυτά δεν μπορεί να είναι ο να πάει και να λέει αερολογίες γιατί δηλαδή ο άλλος ο σπουδαστής θέλει γραμμή, οργάνωση. Άρα εκείνη την εποχή και ο Κλε βγάζει το παιδαγωγικό σημειωματάριο τα μαθήματα στον Bauhaus, που ήταν αυτά που λέγανε στους σπουδαστές τους, mm. σε μια προσπάθεια να συγκροτήσουν τη σκέψη τους, έτσι ώστε να μεταδίδεται. Το δεύτερο βιβλίο είναι λίγο πιο, έτσι, ει ει ειδικό σε τέτοια θέματα. Το πρώτο βιβλίο όμως, το εγκατομμυματικό συντέχνη, είναι πολύ ωραίο και αυτό, γιατί παίρνει παραδείγματα από τη φύση για το πώς λειτουργούν γραμμές. Είναι και τα δύο βιβλία, πολύ ωραία και πολύ καλά μεταφρασμένα ελληνικά. Το πρώτο όμως βιβλίο είναι αυτό το οποίο θέτει ουσιαστικά και όλα αυτά τα ερωτήματα. Στο πρώτο μέρος του για το πνευματικό στην τέχνη ε, αναφέρεται ο Καντίνης και στη σπουδαιότητα που έχει τον καλλιτέχνη έκφαση εσωτερική αλήθειας. Την ονομάζει εσωτερική αναγκαιότητα του καλλιτέχνη, αυτό που πριν ότι υπάρχει μια εσωτερική αλήθεια που έχει ένα και εκτόπισμα και στο δεύτερο μέρος Αναφέρεται περισσότερο στι μορφικέ προποθέσει δημιουργία. Πώ δηλαδή αυτή η εσωτερική αναγκαιότητα μπορεί να αποδοθεί με οπτικού όρου. Ωραία είναι η λεπτομεριά για εσωτερική αναγκαιότητα και πνευματικότητα. Δηλαδή, όταν ζωγραφίζει, τι σημαίνει αυτό δηλαδή στην πράξη. Οπότε είναι ένα πολύ όμορφο βιβλίο. Ε, και θα το συναντήσουμε και παρακάτω, έχω βάλει και πολύ ωραία αποσπάσματα. Εντάξει. Στο Μόναχο είναι αυτό. Και στο μόνακο υπάρχουν και πολύ ωραία. Ε, πολύ ωραία έργα του Γαράζου Καβαλάρη mm -hmm. μου είχατε φέρει δώρο εσύ Κικίτσα ένα πάρα πολύ ωραίο mm -hmm. κατάλογο mm -hmm. από το μόναχο που είχατε πάει mm -hmm. να δείτε mm -hmm. μια αναδρομική mm -hmm. του ναι Καβαλάρη ναι, ναι. πάνε χρόνο mm -hmm. αλλά το αξιοποίησα φωτογραφίζοντας ναι. mm -hmm. ε, mm -hmm. λοιπόν είμαστε στο καρδίσιο έδιναν από τη γέφυρα γιατί θεώρησα ότι θα είπαμε σε γενικές δραμές την προηγούμενη φορά έχω όμως αν θέλετε να δείξω τη γέφυρα αλλά επειδή αυτά του, του κανέστοι καβαλά είναι διαφορετικά και πολύ ενδιαφέροντα είπα να αρχίσουν από εδώ μπορούμε να κάνουμε μετά μια παρεδρόμηση ξανά στη γέφυρα mm. να δούμε τις διαφορές αυτός όπως βλέπετε αρχίσει πολύ παραδοσιακά το 1903 εδώ δηλαδή 37 χρονών και ακόμα ζωγραφίζει πολύ ακαδημαϊκά Εδώ στον κήπο που ήταν πριν και έσκατε τώρα ζωγραφίζει την Καπριέλη Μούντερ που έχει στήσει την ε, μηχανή εκεί στο... Ε, επίσης επειδή έχει τη φυτεία σε όλη αυτή την εθνολογική έρευνα έρχεται πάρα πολύ από, τα... από τον τρόπο της λαϊκής έρευνας, την οποία εννοείται ότι εκείνη την εποχή κανένας δεν δημιουργάνε τον υπόψη. δεν τα θεωρούσαν ούτε τα κεντήματα, ούτε τα κουτάκια, τα πολύ ωραία, τα ρώσικα με τα σμάντα, επάνω κτλ, κανένας δεν τα θεωρούσε τέχνη για το μουσείο. Αυτός λοιπόν επιλειάζεται πάρα πολύ από αυτά και συγκροτεί ένα ζωγραφικό σώμα, από το 1904 μέχρι το 1906 τα κάνει αυτά, που είναι πολύ όμορφο. Βρίσκει έναν τρόπο να συνδυάσει του εμπερσιωνιστέ και τους πουαντιγιστές που έχει δει, γιατί είναι ταξιδεμένος και έχει δει πολλά πράγματα, αλλά έχει δει εμπερσιωνισμό και πουαντιγισμό, και έχει δει ταυτόχρονα και τα άρτεφάκτσε, τα, ε, τα τεχνουργήματα της λαϊκής παραδοσιακής ρώσικη τέχνης. Οπότε, αρχίσει και συνδυάζει αυτά τα δύο και κάνει ένα πολύ ωραίο κούμπομα. Εδώ α πούμε, βλέπετε τα στοιχεία του πουαντιγισμού που υπάρχουν. Και υπάρχει πάλι και αυτή η αγάπη για το παραμύθι, για το όνειρο που κάνει αυτά τα έργα να είναι πολύ όμορφα. Έτσι όμορφες Ρωσίδες, πριγκίπισες που έρχονται κάπου από το παρελθόν και μπαίνουν μέσα στα δάση. Έτσι, όλες αυτές οι πολιτείες οι όμορφες οι Ρώσικες, με τους χρωμιόσχημους τρούλους που περιβάλλονται από ποτάμια και δάσει από σημίδες που όταν τα φύλλα της σημίδας γίνονται κόχηνα, ερωτευμένα ζευγάρια, καβάλα πάνω σάλογα ταξιδεύουν κάτω από αυτές τις φυλλωσιές με τις σημίδες υπάρχει ένα όνειρο σε όλο αυτό υπάρχει μια γοητεία δηλαδή σε όλο αυτό που δεν έχει να κάνει σε τίποτα με την επιθετικότητα που είχαμε δει στην ομάδα της Γέφυρας με την επιτακτική ανάγκη του εγώ να βγει, θα βγει εδώ δεν υπάρχει ακόμα αυτή η ανάγκη. Βλέπετε ότι ο, ο άνθρωπος είναι ένας άνθρωπος πολύ... Είναι, είναι ορταζένος άνθρωπος αυτός. Και από αναγνώριση και από γνώση και από καριέρα και από έρωτες και πατάει, πατάει καλά και αξιοποιεί πηγές. Αυτά λοιπόν τα το δεν έχουν σχέση με τον εξοπισμό ακόμα αλλά θα δούμε πως μέσα εδώ στο συνδυασμό εμπρεσιονισμού πολιτισμού και λαϊκής τέχνης βρίσκει το κοινό στοιχείο που είναι η ρυθμή και η λειτουργία του χρώματος, γιατί εδώ υπάρχουν ρυθμοί του, του, του, του, του, του, του, του. και λειτουργία χρωματικών κοντράστα, τα κίτρινό πορτοκαλιά με τα μπλε γαλάζια μόβ οπότε αρχίζει και δουλεύει και με τέτοιες αρχές και όλο αυτό τον ενδιαφέρει και σκύβει Δηλαδή δεν είναι μόνο η Πριγκιπέσα, η προηγούμενη, είναι και ο λαϊκό οργανοπαίχτη που παίζει χαρούμενο με το μαλάκι το σκοπό στο πανηγύρι. Ο γέρο ο φως με τη μαγκούρα που προχωράει. Οι διάφορες φιγούρες που απλώνονται σε αυτόν τον που λαϊκό χώρο. Έχει δηλαδή μία περίοδο που είναι πολύ όμορφη, που είναι αυτή η περίοδο που σας δείχνω δύο έργα τρία. Την πυρκυπέσα, το... το ζευγάρι με τις σημίδες και αυτό το λαϊκή γιορτή. Μετά κοιτάξτε τι κάνει τώρα. Παίρνει αυτό. Αυτό είναι λίγο αποσπασματικό τώρα. Είναι σαν να έχει πέσει μια χρωματιστή χρυσόσκολη παντού και δημιουργούνται διάφορες φόρμες. Ενδιαφέρον έχει, είναι ωραίο όλο και η πόλη επάνω και εδώ η χωρή και, και τα ερωτευμένη που κυνηγούνται κτλ. Αλλά σιγά σιγά αυτό... Θέλει να το κάνει πιο real, να το κάνει, να το φέρει πιο κοντά στο αληθινό. Γιατί αυτό είναι πολύ ωραίο, αλλά είναι στο φαντασιακό. Και αυτός τώρα δεν την ασφάλεια και την επιτακτική ανάγκη το τοπίο να το κάνει με αυτόν τον τρόπο. Κοιτάξτε λοιπόν τι κάνει, θα έχω βάλει μια χρονοβιορική σειρά τα έργα για να δείτε πως κουμπώνει σιγά σιγά κάθε του βήμα. Εδώ λοιπόν όλα αυτά τα προηγούμενα που ήταν μικρά κλειστά σχηματάκια αρχίζουν και οργανώνονται σε αυτό το τοπίο στο Μούρναο, είναι στο Μούρναο αυτή την περίοδο. Κοιτάξτε λοιπόν αυτό το τοπίο που αρχίζει και έχει αυτά τα εξπρυσιονιστικά στοιχεία. Από εδώ και πέρα είναι πιο εξπρυσιονιστικά τα έργα. Σε αντίθεση όμως με τα εξπερισιονιστικά στοιχεία της γέφυρας που είχαμε πει, την εχμηρότητα και τον χώρο του το που πνίγει τον ενικό του, εδώ είναι ωραία τα τοπία. Υπάρχει δηλαδή μια, ένας βοητευτικός τρόπος με τον οποίο όλα αυτά τα χρώματα απλώνονται και δημιουργούν αυτά τα στοιχεία. Ε, ο, ο, το ανθρώπινο στοιχείο εσωματώνεται μέσα στην φύση, και στην πόλη, τα χρώματα που χρησιμοποιούνται έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον στις αντιστήξεις τους, γίνονται όλο και πιο δυνατά, η χειρονομία του γίνεται όλο και πιο έτσι, εμ, εμ, εμ, εμ, εμ, εμ, εμ, εμ, αυτοσυριαστική και πιο εμ, έτσι, δυνατή, και το χρώμα πυκνώνει, αλλιώνεται η παραδοσιακή προοπτική, Οριακά τώρα καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα φράχτης, κάτι δέντρα, κάτι σπίτια, αλλά δεν μας πειράζει που δεν το πολύ καταλάβαμε εκ πρώτης γιατί κοιτάζοντάς το, μας άρεσαν τα χρώματα. Σε δεύτερη φάση, αυτό είναι κλειδί, που δεν είναι και αυτό, αλλά είναι κλειδί χρονικά. Γιατί είναι σημαντικό ότι βλέποντάς το, αρχίζει και στην έννοια της αισθητικής εμπειρία πρωτευόντος, και δευτελευόντως λες, τι είναι αυτό που βλέπουμε τώρα, πόσα δέντρα είναι, πέντε, και πόσα σπίτια είναι, και πού είναι η μάντρα εδώ, είναι η μάντρα εκεί, είναι η μάντρα. Αυτά τα κάνει σαν δεύτερη σκέψη. Οι πρώτες σκέψεις δεν είναι σκέψεις, είναι απορρόφηση αισθημάτων, νιώθεις. Οπότε έχουμε το κλειδί, έτσι, που και ο ίδιος ο Καντίνης χρησιμοποιεί εκείνη την περίοδο. Είμαστε γύρω στο 1909 χρησιμοποιεί ένα και περισσότερο, Τέτοιου είδους στοιχεία που έχουν να κάνουν με τη μεταγραφή της πραγματικότητας πια έφυγε από το φαντασιακό και μπαίνει στο πραγματικό. Και σε αυτό το πραγματικό υπάρχει αυτή η αίσθηση του πώς μπορεί να μεταγραφεί σε όρους οικαστικούς μέσα από τη λειτουργία του πρώματος. Κάθε σειρά γιατί γίνει κατική αντιστοιχία. Ο, όπως ο κάθε είκοσι έχει μια δάνειση έρχεται και το κάθε χρώμα μια διαδάνιση σε αντίστοιχε του. Αυτό. είναι, είναι ευαίσθητο το έργο του Καντίνσκι, δεν, δεν είναι ούτε εγκεφαλικό μόνο, ούτε απόλυτο, δείτε χω, χωράνε. Ε, την άλλη φορά σα σας είπα για το κοριτσάκι, στο Μούρναο είναι αυτό, το κοριτσάκι με το κόκκινο φορεματάκι, το ξανθό που κουνάει το μαντιλάκι στο τρένο που περνάει, καθώ κάτω από τι ρόδε του τρένου, το φως που έρχεται από πίσω δημιουργεί έναν πάρα πολύ ενδιαφέρον ρυθμό, ο οποίος ρυθμό σαν αντίληψη ρυθμού, πολλαπλασιάζεται με τα πράσινα στήματα στις ρόδες του τρένου, πολλαπλασιάζεται στις άσπρες πινελιές πάνω στα, στα αυτά της δεήτα του στήλους, πολλαπλασιάζεται στα συννεφάκια που φεύγουν από τον, την ατμομηχανή, και προχωράνε από προς τον ουρανό για να μεταλλαχτούν σιγά σιγά σε ρυθμούς από σύννεφα που το ένα ακολουθεί το άλλο και που ρυθμικά συνεχίζουν το ρυθμό από τις κόκκινες και μπλές στέγες που η μία ακολουθεί την άλλη. Σαν να βρίσκομαι δηλαδή σε έναν κόσμο όπου τον παρατηρώ μεταοθάνει τα μάτια ενός παιδιού το οποίο θα τους ρυθμούς που υπάρχουν σε όλες τις λετομέρειες του κόσμου που με περιβάλλει. Έχει αυτό ο, ο Καντίνσκι, ενώ είναι κύριος, έχει μία παιδική ματιά, βλέπει τον κόσμο με ορθάνικα μάτια και προσπαθεί να ανδείξει τα ωραία πράγματα που βλέπει εκεί. Ενώ ο εξοσιαστής γεφυράς βλέπει τον κόσμο με εξίσου ορθάνικα μάτια και έχει την ανάγκη να βιώσει τις ασφυκτικές γροθιές που του προσφέρουν τα αρνητικά στοιχεία της την πραγματικότητα. Και τα διοργάζουν ωραία δυνατά έργα, αλλά εδώ οφείλουμε να το εντοπίσουμε αυτό. ουράνια τόξα, είναι βουνά, είναι και σιγά, αλλά σιγά σιγά, αλλά σιγά σιγά η αναγνώριση των παραστατικών στοιχείων αρχίζει και μας είναι τελώς αδιάφοροι. Το νιώθετε κι εσείς. Φανόμαστε σαν χρώματα. Αυτό είναι το πολύ έντονο κλειδί, γι' αυτό κατευθεί θεωρείται η φιγούρα κλειδί στην πορεία του συναφαίρεσης. Εδώ βλέπετε η παραμόρφωση, χάλια είναι το άλογο σε σχέση με τις σωστές αναλογίες θέλω να πω. Και όμως είναι, ε, δεν είναι άλογο. Είναι χρωματικές μάζες οι οποίες διευθετούνται μαζί με τις ανθρώπινες φιγούρες και δημιουργούν αυτά τα παιχνίδια. Υπάρχει και μια αθωότητα σε όλο αυτό. Ε, ε, εδώ τώρα καταλάβω. Γιατί στο Αλμανάκι υπήρχε παιδική ζωγραφική για την αθωότητα της ματιά και πως αυτά αρχίζουν και συγκροτούνται μέσα από τα ίδια τα έργα. Πάλι μια... έχω κάνει επιλογή εγώ βέβαια έτσι. Ε, για να μπορούμε να δούμε με τα πάντα γιατί μακάρι να χαρούμε ένα χρόνο να βλέπαμε Καντίνσκι αλλά mm. θέλω να πω δεν ε, το στριμώχνω τον Καντίνσκι που τον βάζω σε μισή ορίτσα αλλά δεν γίνεται αλλιώς ε, κοιτάξτε πως εδώ ε, και με τις, τους φραμπίνσκι τη μουσική πήγαινε πάρα πολύ ωραία ξεκινόταν, ξεκινούνται τα άλογα στην πλαγιά όπως ξεκινόταν και ο ρυθμός της μουσικής εδώ τα άλογα είναι φόρμες έτσι, έτσι λίγο παραμορφωμένες αλλά είναι φόρμες, είναι ολόκληρα. Σιγά σιγά στο τρίτο άλογο αρχίζει και δουλεύει και με μια γραμμή και σιγά σιγά, αυτό είναι το 11 και αυτό είναι το 11, μένει η γραμμή, φεύγει το γέμισμα, λύρικα με λυρικό τρόπο το λέει αυτό, και εδώ γίνεται ο ρυθμός του καλπασμού που αποδίδεται με λυρικό τρόπο. Φεύγει το γέμισμα και η μάζα και εδώ το 11 και αυτό, έτσι, three riders εδώ είναι τρεις καβαλάριδες που δεν τους καλοβλέπουμε γιατί ο ένας αλληλοκαλύπτει τον άλλον, αλλά βλέπουμε το καταπληκτικό παιχνίδι που κάνουν οι ράχες των αλόγων και πιθανόν η κίνηση των ποδιών τους άρα σιγά σιγά προχωράει σε μια αφαιρετική διαδικασία μεταγράφει την παραστατική αφαιρεία και σιγά σιγά σιγά τον απλουστεύει αυτό είναι που λέμε η πορεία του την αφαίρεση αλλά θα μου πείτε Πορεία προς την αφαίρεση του Μοντριάν δεν είναι. Ε, του Μοντριάν είναι η πορεία προς μια ορθολογική αφαίρεση καλβινιστικού τύπου. Αυτός είναι ορθόδοξος που σημαίνει ότι ε, έχει πιο, η ορθόδοξη παράδοση έχει πολύ πιο πολύ στοιχεία γεία συμμετοχικής από ότι η ορθολογική προτισταντική παράδοση. Εκεί οι άνθρωποι είναι πιο... Ψυχρή στην, στον έλεγχο των παθών του το δική μας παράδοση της ανατολής έχει πάρα πολλά στοιχεία στα τελετουργικά τυπικά για τον τρόπο με τον οποίο όλο αυτό μπορεί να εκφραστεί και μπορεί ο άνθρωπος να μην είναι δυστυχίας ιδιαιτέρως αλλά κουβαλάει από πίσω του τα χαρακτηριστικά έκφραση μιας παράδοσης και και ένα άνθρωπο σήμερα μπορεί να μην είναι, είναι καθόλου τη θρησκεία αλλά να πάει μεγάλη την Παρασκευή σε ένα γυναικείο μοναστήρι στο βουνό να ακούσει το γλυκεί μου αέρα και να του πιάσει μια κομπερή συγκίνηση. Χωρί να είναι τη θρησκεία. Δηλαδή στο, στο τελετουργικό τυπικό ενσωματώνονται όλα αυτά τα στοιχεία που ανάγονται πια σε αισθητική φόρμα. Και μπορεί να συζητούν και έναν άνθρωπο που είναι εκτό του πλαισίου δημιουργία αργότερα. Αυτό που λέγαμε εσό είναι την άλλη φορά και με τα ίδια γίνονται αναπροσαρμόζονται, δεν καταργούνται προς Θεού γιατί είναι μία παρακαταθήκη πολύ μεγάλη πλούτου αναπροσαρμόζονται στα κοινωνικά δεδομένα. Εδώ ας πούμε, σα το λέω αυτό για τη, για τη θρησκεία, γιατί ο άνθρωπος δεν είναι της θρησκείας ε, αλλά χρησιμοποιεί όλα τα στοιχεία της παράδοσης που βλέπει στις εικόνες, στα λαϊκά έργα, στην τέχνη, ταξιοποιεί. Οπότε υπάρχει αυτή η διαδρομή και φτάνουμε σε αυτό το έργο του 1911, ας mm. το 1911 είμαστε, το έχουμε δει και ίσω παλιότερα και με κάποιου, που είναι πολύ ενδιαφέρον έργο, η COSAC. The COSACs. Εκ πρώτη όψεω, όταν το δείχνω στους σπουδαστές μου, αρχίζουμε με τον brainstorming. <laughs> σα αρέσει? Πολύ ωραίο. <laughs> Κάποιος πετάγεται και λέει, Εμένα δεν μου αρέσει. Γιατί δεν σα αρέσει? Γιατί δεν καταλαβαίνω τι βλέπω. Και όταν δεν καταλαβαίνω ότι βλέπω, νιώθω μια μηχανία, και δεν μπορεί να μου αρέσει κάτι που δεν το καταλαβαίνω έχω την αλέπτο εσύ παιδε λέει γιατί σ' αρέσει εσύ καταλαβαίνεις τη βλέπεις όχι, τότε γιατί σ' αρέσει δεν με νοιάζει να καταλάβω λέει, μα αρέσουν πολύ τα χρώματα και τα σχήματα δεν με νοιάζει τι ακριβώς είναι αυτό συνεχίζουμε τον brainstorming θα το έκανα και τώρα αλλά για οικονομία χρώμη το αποφέρουμε για να δούμε πόσο μπορούμε περισσότερα και τους λέω Ας πούμε ότι αυτό είναι παραστατικό και κάτι βλέπετε. Τι βλέπετε. Δώσε πάμε με το brainstorming, ας πούμε, μου λένε ότι βλέπουν ένα ουράνιο τόξο, αυτό το βλέπουμε με ευκολία όλοι, ότι βλέπουν κάτι ε, πουλιά, τα οποία πουλιά πετάνε ανήσυχα, ανήσυχα και πότε πετάνε ανήσυχα τα πουλιά, όταν ακούσουν κάποιο κρόατο. Μου λένε, τρομάζουν και πετάνε δεξιά και αριστερά έτσι. Και τι κρότο μπορεί να ακούσουν κάποιοι, σαν τι κρότο ας πούμε να ακούσουν τα πουλή. Έναν πυροβολισμό μου λένε. Ίσως λοιπόν αυτό το έργο έχει μέσα του πυροβολισμούς, έχει μέσα του πουλιά που πετούν ταραγμένα και ανήσυχα και αν ήμασταν στη Ρωσία εκείνης της εποχής θα ξέραμε ότι το σώμα των Κοζάκων, γιατί διαβάσαμε και τη λεζάρια που λέει «οι Κοζάκοι», «δε Κόζαξ», ε, και θα ξέραμε ότι η κοζάκη ήταν ένα σώμα φυστατητικό το οποίο φορούσε κόκκινους σκούφους και κίτρινα δερμάτινα γάντια. Οπότε θα αναγνωρίζαμε ότι αυτά τα τρία κοκκινάκια εκτός από ένας πολύ ωραίος ρυθμός μάλλον είναι και τρεις κοζάκη και αυτά τα κίτρινάκια μάλλον είναι και τα γάντια και για να κρατάνε κάτι τα γάντια μάλλον αυτονούν το δύο κρατάνε δώρατα, γιατί έτσι φαίνεται να είναι ψηλά, ενώ αυτονούν το χέρι που είναι κάτω κρατάει κάτι σαν σπαθί. Τώρα που αρχίσαμε και έχουμε κλειδιά για την εικόνα, ε, και επειδή είπε σε αυτή τη σώμα, ήταν στρατιωτικό, άρα είναι σε πόλεμο, κάτι σαν πόλεμο. Και παρά το γεγονός ότι δεν μου βγάζει και πολύ πολεμική διάθεση το έργο, έτσι θα το πούμε αυτό μετά, ε, γιατί μου το λένε και οι σπουδαστέ, στο τέλο, αφού πάμε την ανάλυση, πετάγονται κάποιοι και μου λένε, ωραία όλα αυτά που είπαμε. Αλλά ένα έργο που απεικονίζει πόλεμο δεν θα έπρεπε να είναι πιο θλιβερό. Δεν είναι θλιβερό το έργο, είναι φράξη, είναι χαρούμενο. Εκεί ανταπαντάμε ότι η τέχνη ε, ε, κάνει αναγωγή των γεγονότων σε αισθητικές μορφές. Τα περισσότερα έργα τέχνης, αν ακούσε καθμίτα λοιπόν μελικάρτο, ένα γράμμα είναι όλο και όλο, δηλαδή η τραυιάτα του, του Φέριπη ένα ψυχόδραμα, η ενόρμα του Μπελίνη αυτό, η λινή των κύκλων, του Τσαϊκόφιστη Όλο το έρευνα ανεκπλήρωτο έρευνα, αυτοκτονίες θάλαμι. αν τα δείτε σαν γεγονότα, είναι ένα ψυχόδραμα όλα αυτά, αν τα δείτε ως εικαστικές μορφές γιατί πάμε να τα δούμε, για, για να ψυχοπλακωθούμε όχι, για να εισφράξουμε την αισθητική εμπειρία από την καλλιτεχνική φόρμα που κάποιος ευνευμένος άνθρωπος, μουσικός χορογράφος, οτιδήποτε πήρε την αφορμή του γεγονότος και την ανοίγαγε σε αισθητική μορφή οπότε αναγόμενη πλέον σε αισθητική μορφή χάλει την σύνδεση με το αρχικό ερεθισμά και δεν χρειάζεται να είναι το ίδιο συμβαίνει αν δεν βλέπετε όπερα στα τραγούδια, τα κανονικά τραγούδια τα μισά ελληνικά τραγούλια όμως από τα 3 τέταρτα για τέτοια μιλάμε. για χωρισμούς, για αγάπες που δεν εκπληρώθηκαν για ε, τέτοια πράγματα οπότε γιατί μας αρέσουν και τα ακούμε θέλουμε να γινόμαστε χάλια όχι ε, τα, χαιρόμαστε να τα ακούμε γιατί είναι πλέον αυτό που λέμε εστέτη δεν είναι ε, απεικόνηση του ίδιου του γεγονότος δεν κάνει ρεπορτάζ τέχνη οπότε ε, κλείνει η παρένθεση γιατί δεν έχει φλιβερό έτσι αυτό και σιγά σιγά σιγά μην σα πω ότι όταν βρούμε τα κλειδιά του ακούμε και του πυροβολισμού. Αυτό το πόγιμα εδώ μοιάζει με έκρηξη ηχητική. Αυτό είναι ήχο. Έτσι. Α, βλέπουμε μετά εδώ α πούμε αυτό ότι σιγά σιγά άμα είναι αυτό σπαθί και αυτό είναι γάντι τότε και αυτό είναι γάντι και αυτό είναι σπαθή και αυτό είναι σκούφος και αυτό είναι σκούφος, σπαθί είναι γάντι. Α δύο κοζάκι είναι εδώ. Εδώ πάνω ψηλά και που είναι παρός άλογα και τα δύο άλογα την σηκωθεί στα μπροστινά τους πόδια και συμπλέκονται και αρχίζω και μου φαίνεται πολύ εύκολο μετά να αναγνωρίσω την εικόνα και το καλύτερο από όλα δεν είναι αυτό το ότι αναγνώρισα την εικόνα είναι ότι ο ενθουσιασμός μου για τα εικαστικά στοιχεία δεν μειώθηκε παρά το γεγονός ότι τώρα αναγνώρισα Συνεχίζω να το κοιτάω με έναν τρόπο αισθητικό. Αυτό δηλαδή το έργο ουσιαστικά απεικονίζει αυτό το πράγμα. Που εδώ το βλέπετε σε μια γραβούρα του 19ου αιώνα. Λίγο πριν δηλαδή. Αυτό είναι μια ας το πούμε περιγραφική τέχνη. Θέλει να απεικονίσει το ορατό με έναν τρόπο πάρα πολύ συγκεκριμένο. Αυτό απεικονίζει... Το ίδιο πράγμα περίπου με αυτό, αυτό ανάγοντάς το σε αισθητική κατηγορία. Αυτό δεν είναι αισθητική κατηγορία. Μπορεί να μας αρέσει λιγάκι, δεν, δεν είναι και καλή γραβούρα μπορεί να μας αρέσει λιγάκι ότι είναι παλιά ας πούμε και όλες οι παλιές γραβούρες έχουν το κατητήσι τους ας πούμε από την παλαιότητα. Αλλά εικαστικά δεν είναι εργοτέχνης. Δεν το βάζανε σε ένα μουσείο να το κοιτάνε και να λένε τι αισθονισματική σύνθεση. Ενώ αυτό πάβει να είναι απεικόνηση του γεγονότος και το γίνεται ένα έργο τέχνη που χρησιμοποιεί τα δικά του στοιχεία. Αυτό είναι ίσω λίγο καλύτερο παράδειγμα γιατί είναι και ζωγραφικό έργο, δεν είναι γραβούρα. Α το βλέπουμε ασπρόμανο τώρα δεν το είχα έκρομο. Και το βάζω και αυτό δίπλα. Μα το δούμε λίγο μεγάλο. Που είναι πάλι με κοζάκου, πάλι με τα σκουφιά, πάλι με τα δώρατα. Είναι τη περίοδου που απεικονίζει τι μάχε του Ρωσικού, Υπηκού και των διαφόρων σωμάτων εδώ από τους Τάτανους, με το Έρμα, με το άλλο, δεν μας ενδιαφέρεται τώρα αυτό αλλά βλέπετε τα στοιχεία τα υψωμένα πόδια των αλλόγων, τα υψωμένα χέρια με τα σπαθιά τα δόρατα και όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία τα παίρνει ο Καντίνσκι και τα κάνει αυτήν την αναγωγή οπότε έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πως γίνεται αυτό τι γίνεται και σιγά σιγά σιγά το κάνει αυτό όλο και πιο συμμετητά Σα είχα πει και παλιότερα αυτό το απόσπασμα που, έλεγε, που έγραφε... Την κυριοφορία αυτή το βιβλίο στα ελληνικά, εκτός ανεφέρεται και το βιβλίο, που λέγεται Τέχνη και καλλιτέχνη. βασίλικα, καλή μετάφραση. Βασίλικα Καντίνσκι, τέχνη και καλλιτέχνη. Με το μετάφραση επιμένει γιατί υπάρχουν και βιβλία τα οποία δεν μπορεί να διαβάσετε αυτό το πόσο κακή είναι η μετάφραση. Ευτυχώ τα περισσότερα βιβλία τέχνη έχουν ευτυχίσει να έχουν μπιασμένου ανθρώπου που τα... Ε... Και εκεί λοιπόν αναφέρει ένα γεγονός, Σα το είπα την άλλη φορά μου φαίνεται, που γυρίζεται υπερβάλλοντας τη λίγο, αλλά είναι ωραίο, υπερβάλλοντας λέει, ε, είχα φίλοι εκείνη η μέρα από το μου, γιατί ήταν η μέρα που έρθωταν η καθαρίστρια, δεν μπορούσατε να δουλέψω, ανοίγοντας το απόγευμα την πόρτα του ατελιέ μου, βρίσκομαι απέναντι σε ένα υπέροχο έργο. Μένω ευρώγητος για λίγα λεπτά, απέναντι στην ομορφιά αυτού του έργου που έβλεπα στο πάτωμα. Στη συνέχεια διαπιστώνω ότι δεν ήταν τίποτα άλλο από το έργο που δούλευα όλες τι προηγούμενε μέρες το οποίο ή καθαρή συνδέα το πήγε κυρίσει ανάποδα και δεν το αναγνώρισα. Επειδή δεν το αναγνώρισα επειδή δεν το αναγνώρισα ε, πρόσεξα μόνο τα χρώματα και τα σχήματα γιατί ήταν ανάποδα προσέχοντας μόνο τα χρώματα και τα σήματα, σκέφτηκα ότι τελικά μια ζωγραφιά μπορεί να μου μιλάει όχι μέσα από το θέμα της, αλλά μέσα από τα μέσα που αποδίδυνε το θέμα, δηλαδή γραμμές και χρώματα. Και σιγά σιγά... Τότε είναι αυτό. Αυτό. Αυτό κάνει εδώ. Και σιγά σιγά άρχισα να σκέφτομαι ότι γιατί η τέχνη η, ζωγραφική, η τέχνη της ζωγραφικής, να είναι τόσο δέσμια στη δυναστεία της μίμηση του ορατού και να μην μπορεί ο ζωγράφος όπως ένας μουσικός να πάρει τα μέσα που του δίνει η τέχνη του στο μουσικό δίνει τις του ήχους, τι συγχορδίες και να τα φτιάξει με έναν τρόπο που να μην νοιάζει με κάτι προϋπάρχον αλλά που να εφραίνει την ψυχή του ανθρώπου γιατί λέει ο Καντίνσκι δεν θα μπορούσε άραγε η ζωγραφική να κάνει το ίδιο που κάνει η μουσική να πάρει τις γραμμές τα σχήματα, τα χρώματα και να τα φτιάξει με έναν τέτοιο τρόπο σαν μουσική σύνθεση που να εφραίνει την ψυχή του θεατή το κάνει δηλαδή πολύ κοψά και πολύ συνειδητά όλο αυτό μπορεί να μας το περιδράχουμε με λίγο υπερβολικό τρόπο, αλλά είναι πολύ ωραίο είναι πολύ ωραία σκέψη και αυτή μου τη μουσική επειδή μουσική με και δεν λάθος τότε που έβαλε τίτλο σε αυτό ακόμα δεν είχε αποδεισμευτεί mm. μετά το 14 θα αρχίσει θα κόψει τους ο, την παράδοση mm. τώρα ακόμα είναι στη φάση που το λέει αλλά δεν μπορεί να το κάνει γιατί yeah, εδώ σαν να να ψάξεις να δεις κοσάρκους ψάχνεις, mm. ναι, αλλά μετά μόνο σου δείξω τώρα και το δεύτερο έργο που είναι άλλο αυτό είναι πάλι του έδειτα και είναι η 4 εδώ δεν χρειάζεται να σας δώσω να ότι το, το, τα δύο τρίτα του έργου είναι το προηγούμενο, αλλά εδώ έχει και ένα μεγάλο φρούριο, μια περιπτυχισμένη πόλη. Και εκεί είναι σαν δύο φιγούρε. Δηλαδή μπήκαμε, αρχίζουμε και έχουμε ένα κλειδί, κατανόηση, στο οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον τρόπο με τον οποίο συγκροτείται. Και μετά, εδώ α πούμε, τα έχω βάλει για να δείτε τη αυτό το πράγμα είναι πιο δύσκολο από τα καλάρια. Και εδώ και η αρχή αυτή είναι που προχωρούν προς το απέραντο κίτρινο και συγκροτούν αυτήν την αίσθηση ρυθμικής κίνησης. Είναι πολύ όμορφο έργο, μεγάλο ε, Και τόχι ε, είναι πιο αφαιρετικό ακόμα, τα κανόνια λέγεται, να τώρα αναγνωρίσουμε και λίγο ένα κανόνι εδώ πέρα με τις ρόδες του, ε, και λέει, ο χαρακτηρισμός κανόνια, ο ίδιος ο Κατίνης γράφει, ο χαρακτηρισμός κανόνια επιλεγμένος από μένα για δική μου χρήση, Γιάννη δεν πρέπει να θεωρηθεί ενώ για δική μου κρίση, δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι υποδηλώνει το περιεχόμενο του πίνακα το περιεχόμενο είναι στην πραγματικότητα αυτό που ζει ή αισθάνεται ο θεατής ενώ βρίσκεται υπό την επίρεια των συνδυασμών φόρμας και χρωμάτων στο έργο η παρουσία των κανονιών στον πίνακα θα μπορούσε ίσως να εξηγηθεί από τις μόνοιες συζητήσεις που κάναμε εκείνο τον καιρό για τον πόλεμο που γίνονταν όλη εκείνη τη χρονιά. Το 13 είναι μεσούντον των Βαλκανικών πολέμων. Το 13 δηλαδή είναι σε ποβερή έξαρση η βαλκανική πόλεμη. Όλα τα Βαλκάνια σύγονται. Όλες οι ευρωπαϊκές ευρωπαϊκές δράξεις είναι αυτό. Και ετοιμάζεται... Ο πρώτος παγκόλυτος πόλεμος το 14 θα ταρθίσει. Άρα όλη εκείνη τη χρονιά μιλάνε για πόλεμο. Το υπάρχοντα πόλεμο και το πόλεμο που καταλαβαίνουν ότι όχι να Άρα μιλάνε για πόλεμο. Και λέει ότι ίσως θα μπορούσε να εξηγηθεί από τις μόνιμες συζητήσεις που κάναμε περί πολέμου που γίνονταν ολόκληρη εκείνη τη χρονιά. Όμως δεν είχα πρόθεση να απεικονίσω τον πόλεμο. Κάτι τέτοιο θα απαιτούσε διαφορετικά ζωγραφικά μέσα. Εκτός τούτου, τέτοιοι στόχοι δεν με ενδιέφεραν. Δεν ήθελα να κάνω ρεπορτάζ απεικόνηση του πολέμου. Η όλη περιγραφή είναι κυρίως μια ανάλυση του πίνακα που ζωγράφησα μάλλον χωρίς την παρέμβαση της συνείδησης σε μια κατάσταση εξαιρετικής εσωτερικής διέγευσης. Αισθανόμουν τόσο έντονα την ανάγκη για μερικές φόρμες που θυμάμαι έχουν μεγαλόφωνα οδηγεί στον εαυτό μου. Για παράδειγμα μου έλεγα «Μα οι πρέπει να έχουν βάρος». Ακόμα και αυτό έτσι το γράφει οι οδηγίε που έδινε στον εαυτό του είναι κινούνται σε καθαρά φορμαλιστικό πεδίο. Οπότε μας δίνει και ο ίδιος τα κλειδιά για να μπορούμε να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί αυτή η αντίληψη σε αυτά τα έργα. Ξαναβάζω τους στον... για την εσωτερική αλήθεια και την εσωτερική αναγκαιότητα και στο δεύτερο μέρο μιλάει για τι μορφικέ προποθέσει. Αυτό το έδειξα και πριν. Το βάζω τώρα εδώ για να σα πω δύο σπάγματα που έχω γράψει από το βιβλίο. Λέει λοιπόν ο το... και αυτά που κουβεντιάσαμε κυ... και με την Κυριακή την άλλη φορά για τον Τροστόη και το. Λέει ένα έργο τέχνης αποτελείται από δύο στοιχεία. Το εσωτερικό του και το εξωτερικό. Όταν λέει το εσωτερικό είναι το περιεχόμενο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 τα συναισθήματα ξυπνούν και διεγείρονται από ό,τι είναι αισθητό. Έτσι, το αισθητό είναι η γέφυρα. Δηλαδή, η φυσική σύνδεση ανάμεσα στο άλλο που είναι το συνέστημα του καλλιτέχνη, και στο υλικό, που καταλήγει στο έργο τέχνης. Επειδή το κατάλαβε ότι μας άρεσε πάρα πολύ αυτό που λέει, αλλά μα έδωσε και λίγο, γιατί δεν το καταλάβε τι είναι το αισθητό, είναι το υλικό, ότι είναι το συνέστημα, το ο Ήλιος στο βιβλίο του για το πνευματικό στην τέχνη μας το βάζει υπό μορφή διαγραμματική με βελάκια και λέει και αντίστροφα, ό,τι είναι αισθητό αποτελεί τη γέφυρα ανάμεσα στο υλικό, τον καλλιτέχνη, το έργο και στο άλλο. Η σειρά είναι συνέστημα στο καλλιτέχνη το αισθητό το έργο τέχνης το αισθητό συνέστημα στο θεατή. Αυτό ταιριάζει λίγο με την θεωρία περιτέχνης που είχε διατηφώσει ο Κολστόη Άλλος μεγάλος πρόσωπος τη τέχνη που έχει γράψει ένα πολύ ροκείμενο για την τέχνη, ο Τροστόδη τι είναι τέχνη, και έλεγε εκεί, μιλώντα τώρα το τόστοι, εκεί, για τη λογοτεχνία βέβαια το για την ζωγραφική, και το διαβάσει ο Καντίνσκι προφανώ, γιατί ξεκινάει από εκεί και το πηγαίνει μετά στην ζωγραφική και την τέχνη. Έλεγε το Ισόγια λοιπόν ότι η τέχνη είναι η έλεγε. Δηλαδή εγώ νιώθω ένα πολύ έντονο συνέστημα. Αυτό το συνέστημα βρίσκω μια αφήγηση να τη διατυπώσω, την Ανακαρέμινα. Φτιάχνω μια ιστορία. Μ' αρέσει να τη γράφω την ιστορία έτσι, και τη διατυπώνω με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να δείξω πώς ξεδιπλώνουν οι διακοιμάσεις των συναισθημάτων μου. Αν το έργο μου είναι καλό, ο αναγνώστης, διαβάζοντας την ανακαρέμινα παράδειγμα λέω τώρα την ανακαρέμινα διαβάζοντας το βιβλίο θα νιώσει τις ίδιες συναισθηματικές διακοιμάνες και θα τα με το αισθητό θα του δημιουργούν αντίστοιχα συναισθήματα με αυτά που ένωσα εγώ σαν αφορμή για να γράψω το βιβλίο και με αυτόν τον τρόπο θα είναι σαν να έχουμε έρθει σε μια ανθρώπινη πνευματική επαφή όπου δυο άγνωστοι μοιράζονται τα ίδια συναισθήματα μέσω της τέχνης. Είναι, ακούτε λίγο χριστιανικό με την έννοια του, του αυτού, αλλά μην το λάβετε έτσι. Λάβετε έτσι ως την ανάγκη της πνευματικότητας. Δηλαδή, αυτό που λέω το Στόλιν, το λέω η γιατί ήταν και δύο πνευματικοί άνθρωποι, είναι ότι αυτό που λέμε στους ανθρώπους δεν είναι υλικό. Είναι ένα άλλο πράγμα που είναι πνευματικό, εσύ το έχει να κάνει με τέτοια πράγματα οπότε αυτό το γράφει ο ίδιος ο Καντίνησκι στο βιβλίο αυτό το συγκεκριμένο προσπαθώντας να μου πει τι ακριβώς συμβαίνει με αυτά τα έργα τα δύο συναισθήματα συνεχίζει θα είναι όμοια και αντίστοιχα στο βαθμό που το έργο τέχνη θα είναι πετυχημένο από αυτή την άποψη η ζωγραφική δεν διαφέρει σε τίποτα από ένα τραγούδι και τα δύο είναι μορφές επικοινωνία. Το εσωτερικό στοιχείο, δηλαδή το συνέστημα, πρέπει να υπάρχει. Αλλιώς το έργο τέχνης είναι μια απάτη. Το εσωτερικό στοιχείο καθορίζει τη μορφή του έργου τέχνης. Καταλαβαίνουμε λοιπόν αυτό που λέγαμε στην αρχή, ότι ο Γαρτήσης μιλάει για την τέχνη ως εκφρασή της εσωτερικής αναγκαιότητας. Ο καλλιτέχνης δεν το κάνει για να βγάλει λεφτά. Θέλει και να βγάλει λεφτά. Αλλά το κάνει από εσωτερική αναγκαιότητα. Αυτό μου λέει ο καρδίδισμος. Η οποία μου λέει είναι καθαρά πνευματική αναζήτηση, πράγμα. Αν το κάνει για τα λεφτά είναι απάτη. Δε, δεν, είναι, δεν, δεν είναι εργοτέχνης αυτό. Ούτε το ιστόριο το έκανε για τα λεφτά, ούτε ο καρδίδισμος το έκανε για τα λεφτά. Οπότε αυτά είναι αποσπάσματα από αυτό το πολύ ωραίο βιβλίο που σας είπα που κυκλοφόρησε πριν από 100 Τόσα χρόνια, το 1912 για το πνευματικό συντέχνη, το οποίο λέει πολύ ωραία τέτοια παραδείγματα. Για αυτό ήθελα να γιατί μας βοηθάει λιγάκι να καταλάβουμε και το τι ακριβώς κάνει. Εδώ, εδώ θα μπορούσαμε, έχουμε συνδέσει άραγε με το Εδώ θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα minimize. Είμαστε στην εικόνα. 89. και να δούμε τέσσερα λεπτάκια την Ellen Miren δεν το έχω υποκοιτήσει αν θέλετε μπορώ να βάλω αγγλικούς υπόσχελους αλλά μιλάει πολύ καθαρά η γυναίκα καταλαβαίνετε περισσότερα αγγλικά οπότε και μιλάει και μιλάει πολύ ωραία δηλαδή έτσι που τα λέγει είναι πολύ ωραία οπότε αξίζει να το δούμε ναι, κάνω να Δώσε λίγο ακόμα. Είναι mm -hmm. να του δώσω από εδώ. Εδώ mm -hmm. είναι στο κατώ mm -hmm. Είναι στο κατώ εδώ. Mm -hmm. Είναι mm -hmm. να κάνω κάτι εγώ. Mm -hmm. Λοιπόν, μέχρι να έρθει η φωνή τη, mm -hmm. ε, mm -hmm. ε, ε, <NYU> <gezúcime> θα okay. το πω λίγο the Λοιπόν, εννοπίστε μικρά για την αγάπη της που είναι Ισογραφική, για την αγαπή της που είναι και για το πώς αυτό σχετίζεται με την της που είναι η to because that's <can't> <say sweating> <trouble> oh. And in no his or her space. Και τώρα αυτό μουρθε, να το βάλω αυτή τη στιγμή, εσείς <στολί> το δουξόι το και του καλτίρισκι, επειδή λέει ότι εμένα μου αρέσει το έργο φέλημις από αυτή την απόσταση. <στολί> Γιατί από αυτή την απόσταση το έργο με αυτό που το <στολί> <στολί> Οπότε βλέπω ότι να πούμε το συνέστημα που νιώθω. Painting, actually, is what I love the most. Literally paint on canvas, or paint on board, or paint on anything. It's, it is what gives me the most pleasure in my downtime. It's great just to go into an art gallery, just ignore everything, and go to one painting, and just spend five or ten minutes with that painting. Unfortunately, I was actually like look at paintings really close. The guards always get rather nervous in a gallery. I want to experience the painting as the painter did. And when you get into that world, you know, you're basically sort of this far away. You need to be that far away because that's where the painter was. And now I'm in his or her space, and I'm experiencing it the way they did, and I love that. I mean, I always feel, I can feel the painter, feel the struggles, and the thought, or the anger, or the joy, or whatever it is. You know, my dad very much wanted to be a painter. He was actually a cab driver. He loved painting, and I actually I own a couple of his paintings. They're not very good. There's you know copies of uh, French and impressionist style, but um, but he loved painting, and I think I inherited that to a certain extent from him. And my um, Entertainment as a young girl It was never to go to pop concerts or that sort of thing. I used to love to go to the local art gallery and just walk around. Brilliantly, you put me in front of my favourite artists. And there are my, my, my lovely friends. You know, it's not often that you'll see four magnificent painting like that in a, in a museum, but that's an amazing thing to see. There's a sense of chaos and randomness, and and, and unlike the universe, you know, it's random but it's organized. And it's incredible contradiction. And when I first saw Kandinsky, I assumed that it was just improvisational. It was just instinctive improvisational and wild and and, and off the moment. I loved it for that reason. And it wasn't into went mind retrospective of Kandinsky," that, that I learned that actually his work is incredibly worked out and uh, not controllable, but... Um, You know, it's far from improvisation. It's, it's a very thought about, constructed image. You know, that, that's the connection with my art. It, it's, you have, it's very technical, you know, whether it's on the stage or in film, it's highly technical. But within, but the, but, but within this, this extreme form, technical form, you have to give the impression of improvisation. And of and naturalness and, and of it being invented there and then in the moment. And to me that was perfectly what Kandinsky represents as an artist. There is a process that Francis Bacon describes so well of learning what he calls the good accident. And, and that's very much part of what I do, is, is learning the good accident in acting. As an actor, you, you know, I, I'm always very jealous of, of painters and indeed of of um, singers, because a song can travel straight into the heart the way a painting can. What I do has to be processed through the brain. People have to follow the story, it has to make sense. A song, just a note of a song, can make you know, make you feel something. I think you like it a painting can do the same thing. I love MoMA because it's elegant. It's, beautiful, it's um, both classical and cutting edge. It's great to see it full of people and kids and you know, just enjoying this incredible collection of modern art. <laughs> Λέει, αυτά που έγραφε ο Καντίνο για τον πνευματικό συντέχνη ήταν που έγραφε τον Στόρι 30 χρόνια πριν από τον Καντίνο και όλο αυτό μοιράζεται σαν, σαν αυτό το συνέστημα. Αυτό που έλεγε δηλαδή, ότι σαν να νιώθει τη σκέψη, τι αγωνίες, το αυτό την ώρα που χαζέρι τον πίνακα. Και επιτόπου και ωραία και με την Ιθοπία και με τη μουσική, με το τραγούδι, με την ώρα και τον χρόνο της, λέει η καριέρας. Τώρα έβαλα ένα πάρα πολύ ωραίο γιολονίστα τον Βένκεροφ και ένα ωραίο κομμάτι του Προκόφιετα για να δούμε μία περιεκτή αυτή και να κλείσω τον κατεύθυνσκη. Έτσι; Λοιπόν, αυτό τώρα ήτανε το 80 ε.μ. Άρα, ελ, εδώ, F5 89, enter. Ένα, τέλεια. Να κάνει ο δεύτερος της ομάδας ο Φράντ Μάρκ κάνοντας κάποιες παρατηρήσεις για το ρεπερτόριο του αυτός δεν προχωράει ποτέ στην πλήρη αφαίρεση γιατί δεν έχει καλώς πεθαίνει 36 φρονό και ενώ τα τελευταία δύο χρόνια κάνει ένα πιο αφαιρετικά και θα μπορούσε να φτάσει σε ένα πιο αφαιρετικό λεξιλό και ο πεθαίνει πάρα πολύ ε, ξαφνικά και απρόσμενα στον πόλεμο και μένει ανελογή στο έργο Όμω, έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε. Πώς κάνει αυτός αυτή τη μετάβαση από την παραστατική αρχική του αφετηρία στο θέμα της κυριαρχίας των χρωμάτων και των ρυθμών. Πολύ διαφορετικός από τον Καντίνσκι, αλλά μοιράζονται ουσιαστικά τις ίδιες αναζητήσεις που εκφράζονται με διαφορετικούς τρόπους. Λέγεται Franz Marc συνεργάζονται στο Αλμανάκ, εδώ. Γεννήθηκε το 1980, πέθανε στον Πόλο το 16. Ε, στην αρχή κάνει όλοι αυτοί ζωγράφοι τα πρώτα τους έργα είναι πιο παραδοσιακά έργα με μια παλέτα γήινων χρωμάτων και με ένα πλάσιμο που είναι πολύ διαφορετικό θέλω να πω δεν στην αρχή στα είκοσί του Α πούμε ζωγράφισε με τέτοιο τρόπο ο Φραντς Μάρκ πάντα όμω, ακόμα και στα παραδοσιακά τους έργα είχε μια αγάπη για τα ζώα ο Μάρκ έχει κάνει τα ωραιότερα ζώα στην ιστορία της μοντέρνας τέχνης άλογα, γατιά σκίουροι, τίγροι, σελάχια, διλόπες, πίθηκοι, αλεπούδες, ε, κανένας δεν τα έχει ζωγραφήσει όπως τα έχει Αυτή του η έλξη προς τα ζώα είναι κατά αντιστοιχείαν με την έλξη που είχαν οι άλλοι καλλιτέχνες προς την έλξη των πρωτογόνων. Δηλαδή αναζητάς και εδώ το πρωτογενές και το ανώθευτο. Και όπω οι καλλιτέχνες στις διέφυρες αναζητούσαν το πρωτογενές και το ανώθευτο στους πρωτόγονους ή στους λαϊκούς πολιτισμούς Ορκαντίνσκη, αυτός το αναζητά στα ζώα. Οπότε εδώ αρχίζει με ένα τέτοιο λίγο πιο αδρόπλασιμο τύπη Φραντς Χάρς, ε, ύστερα επιβιέρχεται σε επαφή με τους φόγους τους Γάλλους, φωτίζει την παλέτα του, αλλά συνεχίζει να είναι μια παραδοσιακού τύπη παλέτα και οι οργανώσεις του να κινούνται σε αυτές τις χρωματικές επιλο Γάτε, άλογα, γάτες, σκίουροι. Ο Μάρκ δηλαδή επικεντρώνεται περισσότερο στο φυσικό κόσμο και στον κόσμο των ζώων ως ο τόπος της πρωτόγονης ζωτικότητας, λέει ο ίδιος. Τα έργα μου στοχεύουν σε μια πανθεϊστική διείσδυση, στην παλώμενη ροή ενέργεια στη φύση, στα δέντρα, στα ζώα, την ατμόσφαιρα... Ωραίο αυτό που λέει, κρατάμε το πανθειστική, ότι έχει μια πνευματικότητα, όχι ο Θεός εκεί ψηλά, ο Θεός που υπάρχει σαν ενέργεια μέσα σε όλα τα πράγματα που μας περιβάλλουν. Και το λέει, παλόμενη ροή ενέργειας, φύση δεν τραζώ ατμόσφαιρα. Τη φύση δεν τραζώ ατμόσφαιρα, μας λέει αυτό που θα κάνει μετά, ότι θα προσπαθήσει να βρει χρωματικού ρυθμού να ενοποιήσουν όλα αυτά. Είτε να τα ενοποιήσουν συμφιλειωμένα, είτε να τα ενοποιήσουν συγκρουόμενα. Χρωματικό συμβολισμό. Τώρα, για να το κάνει αυτό, θέλει να πατήσει σε κάποιε αρχέ. Επινοεί ένα χρωματικό συμβολισμό, που είναι λίγο αυθαίρετο, λίγο υποκειμενικό, αλλά τον βοηθάει να του δώσει ένα μπούσουλα. Λέει, α πούμε, ότι το κίτρινο, πώ θα αποτυπωθεί αυτή η ροή που λέω, η παλόμενη ροή ενέργεια. Έτσι δεν γίνεται με improvisation. Άρα το μπλε για μένα είναι αυστηρό. Είναι πνευματικό. Είναι αρσενικό. Το κίτρινο είναι ευγενικό. Είναι αισθησιακό. Είναι θηλυκό. Το κόκκινο είναι έντονο. Είναι βίαιο. Είναι βαρύ. Αυτά είναι λίγο αυθαίρετα και μην τα λάβετε της μετρητής γιατί όταν κατηγοριοποιούμε ένα χρώμα του το περιορίζουμε. Είναι πολύ περιοριστικό αυτό το πράγμα. Απλώς το καταλαβαίνουμε Σαν την ανάγκη, ως ένας καλλιτέχνης, ο Βαγκόγκα, α πούμε, έλεγε στεραγράμμα του, στον αδεκό του, τέλειωσα το πορτρέτο μου και διαπίστωσα ότι κυριαρχούσαν όλοι οι ψυχροί τόνοι. Είχα χρησιμοποιήσει παντού τους τόνους του γκρι, του μπλε και του γαλάζου. Και εισάνθηκα την επιτακτική ανάγκη, όπου κάπου χρειαζόταν ένα κόκκινο για να το ισορροπήσει. Έβαλα λοιπόν κάτω δεξιά μια μεγάλη κόκκινη υπογραφή. Δηλαδή έβαλε την υπογραφή κόκκινη γιατί εκείνη την ώρα αισθανόταν ότι χρειάζεται ένα κόκκινο για να ισορροπήσει. Άρα ο καλλιτέχνης αυτά είναι τα, τα μέσα του, είναι το ρεπερτόριό του. Αυτό λοιπόν προσπαθεί να οργανώσει αυτό το ρεπερτόριο με αυτόν τον τρόπο. Και το κάνει επίσης και με δύο ειδών ε, ε, ε, σχεδιάσεις. Δουλεύει τα έργα στα πρώτα που σας έλεξα, με δύο τρόπους σχεδίασης ο ένας τρόπος είναι μία σχεδίαση ρευστή, οργανική και αέρηνη στοιχεία της οποίας δανείζεται από τον Καντίνσκι που τον αγαπά και συνεργάζεται μαζί του και από τον μάτις που έχει δει και συνεργάζεται μαζί του έχει δει το Λούψ Κάλλου Οπότε Άρα αυτή η σχεδίαση είναι ρευστή, είναι οργανική και δουλεύει με αυτόν τον τρόπο και ταυτόχρονα δεν είναι δύο περίοδοι δουλεύει ταυτόχρονα αυτά τα δύο στήλη του ζωγραφικής αυτή είναι μία σχεδίαση ε, από την οποία είναι πειρασμένος από το Πικάσο και τον Τελωνέ και τον Ορθισμό που δουλεύει περισσότερο με γωνιώδη σχήματα με μία γεωμετρική αισθητική και αυτή βγάζει μία πιο εχνηρή και πιο αγωνιώδη ε, ένα πιο αγωνιώδη σχεδιαστικό αποτέλεσμα ε, στις προθέσεις του γιατί και αυτός έγραφε κείμενα στις προθέσεις του όπως είπαμε τις προθέσεις των εξουσιανιστών είναι και τα δύο όπως ο εκφράζει ταυτόχρονα τα αρνητικά συναισθήματα που νιώθει διαστρεβλωμένο τον κόσμο παραμορφωμένα τα σώματα ασφυκτική και περιοριστικοί χώροι εχμηρέες πόλει κτλ αρνητικά όλα αυτά και ταυτόχρονα Χρώμα, ρευστότητα, αναδημιουργία μέσω του ενστίκτου, μέσω του συναισθήματος. Άρα θετικά υπάρχουν δηλαδή ταυτόχρονα η ανάγκη καταγραφής των αρνητικών συναισθημάτων μου και η ανάγκη αναδημιουργία του κόσμου μέσω θετικών συναισθημάτων. Έτσι και εδώ λοιπόν υπάρχουν ταυτόχρονα αυτά τα δύο. Έχουμε άλογα, γι' αυτό έβαλα δύο άλογα. Δεν είναι δηλαδή ότι ταυτίζονται με τα ζώα. Παλιά νομίζαμε ότι... Ο, ότι Ανάλογα το ζώο που χρησιμοποιεί, αν χρησιμοποιεί τον τίγρη, επειδή ότι είναι ποιοτικό ζώο, χρησιμοποιεί χμηρά σχήματα, χρησιμοποιεί ας πούμε τα ελάφια και τα ζαρκάτια, επειδή είναι πιο κομψά και τα λοιπά, χρησιμοποιεί στον τίγρη. Δεν ισχύει γιατί βλέπετε ότι ειδικά στα άλογα που είναι το νούμερο ένα θέμα του, χρησιμοποιεί και τους δύο τρόπους. Άρα έχω δύο τρόπους εδώ. Εκείνη λοιπόν τη στιγμή πάει, το 11 είναι και αυτό το έργο, την ίδια εποχή που κατήφθηκε κατά τη μετάβασή του και την εποχή που αρχίζει η ομάδα του Γαλάζου Καβαλάρη στο Μόναχο, περνάει και αυτός από αυτήν την παλέτα τη θεματολογία την κρατά. Αλλά περνάει από αυτήν την παλέτα σε αυτήν την παλέτα. Οπότε ξαφνικά αποδεσμεύεται όλο αυτό, γίνεται χρωματικό και καθώς γίνεται χρωματικό έρχεται να δουλέψει με τους όρου που αναφέραμε, Βάζω το αλεύριο του Προκόφιευ Νομίζω ότι το βάζω αυτό το κομμάτι, αυτό το αλεύριο του Προκόφη γιατί έχει πύκνωση του ήχου στην ορχήστρα δηλαδή δουλεύουν μαζί τα ε, χορδά και γίνεται μια πύκνωση και επειδή αυτός πυκνώνει το χρώμα του πώς το έκανε ο Γκογκέν αλλά τον Γκογκέν δεν ήταν τόσο φωτεινό και δεν είχε τέτοιες αντιθέσεις είναι αυτό ε, και κοιτάξτε εδώ πως χρησιμοποιεί και τα δύο τις δύο δηλαδή και τη γωνιώδη, ο σκήλος αυτός στο χιόνι από την Φραγκούρτη κάνει αυτό το πολύ ωραίο γύρισμα σαν φόρμα που χορεύει και φογυρίζει και ταυτόχρονα δομείται με ψευδοκιβιστική οργάνωση της κάθε ζώνης και έρχονται αυτά τα μπλε όλα γύρω γύρω και τα πράσινα όσων φυτών δεν έχουν καλυφθεί από το χιόνι να δημιουργήσουν αυτά τα πολύ ωραία περάσματα. σκισμένες αγελάδες και όλα και σκεφτόμουν τώρα τις φοράδες διαβάσατε αυτό για την αγελάδια που τόσκασε και πήγε με τους βύσονες και μου ήρθα αμέσως αυτοί που τόσκασε τόσκασε μια αγελάδα από το κοπάδι στην Πολωνία και πήγε στο παρακείμενο δάσος όπου υπάρχουν ένα προστατευόμενο είδος από άχρηλους βύσονες τεράστιος εμέλεθος και προτίμησε να μείνει μαζί τους από το ματρωμένο χώρο. <laughs> Άρχισε μια συζήτηση, αν την παρακολουθήσατε τι πρέπει να γίνει, γιατί αυτή δεν ήταν ακόμα στην κατάσταση breathing, δηλαδή, αλλά αν, αν, αν ε, ε, συνεδρισκόταν σεξουαλικά με τους βίσωνες ε, ε, ε, ήταν ενδεχόμενο να μην μπορέσει να κυοφορήσει το έμβριο ενός μεγαλύτερου ζώου, άσε που υπήρχε και η διαδικοσκέρα τους βίσονες, να παραλαχθεί ο αυτό το Πρωταθλητής προστατευόμενο ήδη από την εξαφάνιση. Οπότε άρχισε μια συζήτηση στο διαδίκτυο, αν δεν και κανένας, το, εγώ απλώς το έβαλα αυτό εδώ, γιατί μου φάνηκε ο, ότι σίγουρα αυτή η Αγιελάδα, κοιτάξτε την, την διαφορά... <laughs> ναι, Τη με γέννηση. Εδώ, ε, εδώ. κοιτάνε όλοι, όπως φωτογραφίζουν, κοιτάει και η Αγιελάδα, και λέει, τι. Γιατί με είναι... έκανε Έκανα αυτό που ήθελα, ας <laughs> πούμε. Καταπληκτικό. <laughs> και σκεφτόμουν αυτέ τις αγελάδες του Φράγκο. Που γενικά η Αγελάδα δεν είναι το πιο χαρτοφυλακτικό ζώο. Σπάνιοι ο ζωγράφος έπρεπε να πει κανείς αγελάδες. Και ειδικά μια Αγελάδα να τρέχει έτσι κίτρινη και χαρούμενοι και με το γέλιο αυτό ειδικά αυτή που είναι στο Guggenheim αυτή, αυτή είναι στο Guggenheim εδώ έχει και πάρα πολύ ωραίο χαμόγελο είναι ευτυχισμένη δεν είναι τα γράμματα τα παλιά, με την οποία ο κυβισμός είναι ένα πιο εγκεφαλικό ε, έτσι, ε, θέμα θα ασχοληθούμε την άλλη φορά με τον οκυβισμό ε, παίρνουν αυτή έξω στις κυρίως ο Φάνινγκερ και ο Φραντς Μάρτ παίρνουν στοιχεία από το Πικάσο και τον Πελονέ που είναι η δομή η, η υπερλογική δομή τη συγκρότηση του έργου και τα ενσωματώνουν με την εξπρεσιονιστική αισθησιακή παλέτα με ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα <ΣΣΣΣ> Όχι. Όχι, ο κυβισμός ναι. ε, αυτό έχει η στοιχεία από τον αναλυτικό αλλά ο αναλυτικό κυβισμός έχει πολύ ολιγοχρωμική παλέτα. Ναι. Αν θυμάσαι τα έργα του είναι όλα γκρίζα ή. Ναι, δε, ναι. Δεν έχουν χρώμα ναι. τα κυβιστικά έργα. ναι. Αυτό, ναι. Διά, διά, ναι. Διά, ναι. Διά, ναι, αυτό είναι συναίσθημα, γιατί ο κιβισμός είναι πιο λογική διεργασία. Άρα δεν θέλει ο Πικάσο Ιομπράττειο, ο Κουάνμπι, <κυβ> να βάλουν έντονα χρώματα για να όχι το τιμικό αλλά στο λογικό. Άρα αυτό είναι ένα συνδυασμός εξπρεσονιστικού χρώματος και κυβιστικής συγκρότηση της ζομής του έργου. <κυβ> και ζωγραφικής φόρμας. Και κάνει και φανταστικά πλάσματα. Αυτό δεν είναι το ονομάζει mythical creature. δείτε τον πολύ ωραίο τρόπο με τον οποίο έρχεται <adel voulais uno> σε αντιπαράθεση η καμπυλότητα των ζώων που είναι σταυλισμένα ζώα είναι μαντρωμένα τα άλογα μέσα στο παχνί τους εκεί οπότε έχω τα ορθογωνικά στοιχεία αυτά τα, εδώ, τα, τα, τα που είναι τα σε παρέ ανάμεσα αυτά άρα έχω γωνίες και μέσα εκεί αναπτύσσεται η καμπυλότητα από τα καπούλια και τις σχέτες των αλλιόγων Αφαιρετικά όμως τώρα, διότι αυτό ήταν η αφορμή και αρχίζει και γίνεται ένα αφαιρετικό παιγνίδι δηλαδή και αυτός κάνει την ίδια εποχή τα βήματα αυτά προς την αφαίρεση το, δηλαδή τα χρόνια του Μάρτιν είναι από το 11 που αρχίζει το 14-15 άνθρωπος, τρία χρόνια ουσιαστικά είχε στη διάθεσή του να αποδεσμευτεί από την παραδοσιακή αντίληψη που είχε πριν και να αρχίσει να ζωγραφίσει με αυτόν τον τρόπο Αυτή η ζωτικότητα με την οποία απεικονιζόταν η, ε, η, η ενότητα του κόσμου. Ότι αφού οι άνθρωποι είναι κατακριματισμένοι και έχει επιρήξει και με τον συνάνθρωπο και με τον αντικειμενικό κόσμο, όπως οι άνθρωποι εγώ θα το βρω στα ζώα. Και είδατε ότι μέχρι τώρα έγκριψε αυτή την ενότητα, ήταν ένα σώμα όλα. Η ροή ενέργεια που επιζητούσε στην αρχή, ανάμεσα στο ζώο, το δέντρο, την ατμόαφαιρα που έλεγε, την επιτύχανε μέσα από τη ζωγραφική ένωση των επιμέρου χαρακτηριστικών. Τώρα έρχεται αυτό το πράγμα λίγο και συγκρούεται. Υπάρχει δηλαδή με την παρουσία του πολέμου και τι εσωτερικέ εντάσει και κυρίω με τον παραλογισμό του. Και εδώ α πούμε με του βαλκανικού πολέμου, με αφορμή, κοιτάξτε ότι αρχίζει και γίνεται όλο αιχμηρό και επιθετικό. Συνεχίζει να είναι δυνατό σαν ε, αίσθηση έργου, αλλά είναι πιο βαριά η ατμόσφαιρα. <συσκάρυντα> Όχι, έχει και ο Γραφής αλλάξει τα αλλά δεν έχουν τόσο, τα ζώα είναι δηλαδή, από τα 300 έργα που έχουν, τα 200 τόσα είναι ζώα. <σοφίλου> Πολλά, ναι, ναι. Και εδώ βλέπετε τα άνλογα, ωραίο είναι το έργο και βρεύκε με ζώνος κόκκινο, κίτρινο, μπλε, πράσινο, μαύρο. Ταπ, τα, πράσινο, κόκκινο, κίτρινο, πράσινο, μπλε, μαύρο, πράσινο. Έχει ρυθμούς ωραίους. Αλλά δεν έχουν εισοτική ενέργεια αυτά τα ζώα. Είναι λίγο πιο απεσιόδοξα τα έργα αυτής της περιόδου. <σχεδιά> Τότε το χαμηλήσει νόημα, σημαίνει καλά. Ναι, θα είναι με κατεύθυντα. Το 16 πέθανε αλλά τα τελευταία δύο χρόνια δεν έχεις γραφείς σπουδαία πράγματα. Τέλος <μιλήσεις> μου το του λέεις, διαφορά το όμως. <μιλήσεις> <Ιρνώ>. Ή <κυρή> εδώ. Εδώ είναι η εδω εδω ειναι ένας εναρξη του πολέμου. Ο λοιπόν. αριθμός <μιλήσεις> του ουρανού. Κοιτάξτε πώς εδώ είναι. Κάτι που διαθέτεις, οδηγία μέχρι τώρα. Δεν τέσσερι στο και η ακόμα είναι η των ζών. Δηλαδή υπάρχει μια μα όταν ο στο μέτωπο και πολύ δεν Πώ? Ναι, θέλω να πω δεν είναι. Και πάλι καλά που είναι να μεταγράφει όλο αυτό με τι αναζητήσει του, να το κάνει πάλι ένα έργο εξαιρετικά δυνατό, αυτό να το δείτε συνθετικά έχει τόσες πολλές δυνάμει που συγκρούνται μεταξύ τους μπορεί να μην έχει τη χαρά τα άλλα, ήταν μια χαρά τα έργα δηλαδή όταν τα κοιτάσεις, παρόκειο το απλοϊκό του θέματος τι είναι ένα άλλο, μια γελάδα, είναι, δεν είναι ε, έτσι εγκεφαλικά σύνθετα αυτά ε, αλλά έχει μια χαρά όταν τα κοιτάς αυτά τα έργα αφήνεσαι ας πούμε Πώς το παθαίνουμε καμιά φορά με τα ζώα που, που κοιτάμε, πούμε, τον όμορφο τρόπο που κοινεί μια η και απλά τη χαζέρουμε, ας πούμε. Ή το πώς τρέχει ένα σκυλί, ή το πώς καλπάζει ένα άλογο. Το θαυμάζουμε αυτό γιατί δείχνει μια αρμονία. Ε, το, το γράφει ο Μάρτ μες κειμενά του, λέει ο άνθρωπος στη σύγχρονη εποχή έχει γίνει σαν ανδρύκελο, σαν ευρόσπαστο. Έχασε! την αρμονία της κίνησής του. Μόνο οι την έχουν διατηρήσει. Ο μέσος άνθρωπος πηγαίνει σαν, σαν ευρώσπαστο. Τα ζώα όμως, έλεγε, την έχουν διατηρήσει. Οπότε βρίσκει αυτή την αρμονία. Κατά τη διάρκεια του πολέμου όμως, με τα προεόρδια των παραγκαλικών και με, τα... με την έναρξη του παγκοσμίου, χάνεται αρμονία. Αλλά είναι δυνατά τα έργα διότι εκφράζουν αυτή την επιτερικότητα με ε, ωραία τρόπο. Το ήταν ο French Να δούμε και λίγο να έρθει πόρτα ή να το πλήσουμε. 9. Να το πλήσουμε. ώρα. Ένα δεκάλεπτο. Δύο τραγούδια. Δύο τραγούδια δρόμο. Αλλά τι να βάλουμε. Τι να να στο Καντίνσκι... Στραβίσκι. Στραβίσκι και ε. ε. ε. ε. ε. ε, στο... μετά έβαλα Προκόφιε, γιατί μου αρέσει αυτός που παίζει το βιόλιο Βέγγερο. Πάρα πολύ ωραία τέλεση. Και το πρώτο ήταν η ηρωτεληστία της Άνεσης. Το πρώτο μέρος δηλαδή. Πολύ ωραίο έργο. Από πριν τον έκανε και τον Πέτρο με τον Λίκο, το τον κάθε όργαρο παρέχω προς να έρθει κάνος στην ιστορία. Ναι, ναι, ναι. Ε, οπότε να δούμε λίγο και τη μία που σας συνέχεια και τον Σίλε θα βρω κάποιον να τον εντάξειω γιατί θέλει περισσότερη κουβέντα ο Σίλε γιατί είναι... Ως. <σχιλίδι> <σχιλίδι> όσο... <σχιλίδι> <σχιλίδι> ναι, μπορώ να το βάλουμε την επόμενη φορά γιατί θεωρώ ότι για τον κυβισμό έβαλαν το πρώτο μάθημα πολλά okay. οπότε μπορώ να κλέψω τον κυβισμό 20, 20 λεπτά να ρίξω okay. και να δούμε και τη διαφορά της νεύρωσης της ε, γραμμής του Σίλε με τον, την ορθολογική οργάνωση του κυβισμού το έχουμε μία ωραία παράθεση δεν το χάσω το σήμερα γιατί έχω κάνει και πολλή δουλειά με τις εικόνες ε, πολύ ωραία γετομένες ε, και είναι η ειδική περίπτωση ε, και είναι το αλλιβέρφερ ε, το... μετά το πόλεμο όλο αυτό ακολουθεί μία έτσι λίγο διαφορετική διαδρομή και έχουμε σαν να λέμε τη συνέχεια του ε, εξπρεσιονισμού με αυτό που λέμε νέα αντικειμενικότητα οπότε θα σας βάλω δυο δυο τραγούδια και θα πούμε για το κλίμα της εποχής και τι αλλάζει δεν θα καθυστερήσουμε εκεί πολύ ε, ε, η... θα βάλω έχω ωραίες επιλογές από κουρδβάινου μπορώ να βάλω την πρωτότυπο τη Λότε Λένια. μπορώ να βάλω όμως και τη Μαριάν Φέιφου ή την BJ Χάριντα να το Λένια. ή τον Λουρίδη, ή τον γιατί είναι πολύ εργασμένος παραγωγός κάλεσε όμως δεν θέλω να πω το ίδιο τραγούδι με την πίτσα χάρη και λένε και με τη Μαριάν Φέικ, με τη Μαριάν Φέικ, οπότε καλή λοιπόν οπότε για αυτό κίνημα εδώ F5 εξοσενισμό συνέχεια εδώ τώρα να δούμε λίγο και αυτό. Η νέα δικαιμενικότητα, νοη Σάκη Κάιτ, 1919-1933 ή η δημοκρατία τη Βαϊμάρη. Ε, ο όρος Νέα δικαιμενικότητα έχει δοθεί γιατί εδώ έχω μια εξπερισοριστική διάθεση, αλλά επιστροφή στην παραστατικότητα. Διότι όλο είναι η Γερμανία και ειδικά το Βερολίνο, τη βαιμαρη ο ορος νεα δικαιμενικοτητα εχει δοθει γιατι εδω εχω μια εξπρεσιονιστική διαθεση αλλα επιστροφη στην παραστατικοτητα διοτι ολο ειναι η γερμανια και ειδικα το βερολινο τη δεκαετια του 20. Όπω έλεγε και ο Γκράμψη, όπω είπε και ο Γκράμψη, μιλώντα για την εποχή, ο Αντώνιο Γκράμψη, η κρίση συνίσταται ακριβώ στο γεγονό ότι το παλιό πεθαίνει και το καινούριο δεν μπορεί να γεννηθεί. Σε αυτή τη Μεσοβασιλεία εμφανίζεται μια μεγάλη ποικιλία νοσηρών συμπτωμάτων. Μιλώντα όχι για το σήμερα, γιατί κάποιοι μπορεί να το παρανοήσουν, μιλώντα για τη δημοκρατία τη Βαϊμάρη. Ναι. Λοιπόν. Οπότε είναι μια κοινωνία σε κρίση αυτή. Εξαθλίωση, γιατί μετά τον πόλεμο για την πρώτη πενταετία υπάρχει μια φοβερή εξαθλίωση. Σαν κατεμένοι πρώην στρατιώτε, ζητιάνε στου δρόμου, οικονομικά κτλ. Και στον αντίποδα εμφανίζεται η καινούργια κουλτούρα, ανοίγει η πορνεία τα καμπαρέ, η τζάζ, οπότε έχω ένα Βερολίνο το οποίο είναι απίστευτο στις εντάσεις του, είναι η αστική μητρόπολη του κόσμου εκείνη την περίοδο, οπότε έχω αυτά τα ούμπαν εδώ του Βερολίνου, αυτές τις εικόνες, το φως, η για πόλη, Berlin Licht, ε, και αυτές τις αντιφάσεις την ολοένα και περισσότερη έτσι, εμφάνιση και εξάπλωση της φορνίας, την αναγωγή του έρωτα σε πληρωμένο σεξ, την έτσι, εκποίηση των πάντων, την εξαθλίωση τη κοινωνική, ε, τις εντάσεις, δηλαδή ακραίες οργανώσεις αριστεράς και δεξιάς κοπής είναι συνέχεια στους ρόζα πράγματα. Οι σπαρτακιστές από τη μία, η Ρόζα Λούξεμπη, ο Λίπνεκτ, οι άλλοι από την άλλη, γίνεται... και από την άλλη εμφανίζεται το στυλ, το στυλ, η κομψότητα, το στυλ. Το στυλ ως άρνηση της παρακομής Η τζάζ, η διασκέδαση, η μουσική, η πορνεία, η ζητιανιά, η εξαφλίωση, ο κινησμός, η δεν Δίτριχ να πέσει το γαλάζιο άγγελο, η λούλου του Πάμπστ, το, η όπερα της Πεντάρας του Μπέρτολ Μπρέχτ. Όλα αυτά είναι αυτό. Η τέχνη λοιπόν εκεί, σε αυτή την περίοδο, ακολουθεί τρεις, ας πούμε, διακριτές διαδρομές. Θα τις δούμε και τις τρεις σε αυτό το ωραίο σενηγάλιο. Η, η μία είναι το Ντανά, προσπαθεί δηλαδή να παροδίσει την πραγματικότητα, παίγοντας τα κομμάτια Αρνούμενη να τα εισπράξει η καλλιτέχνη, δηλαδή ότι αυτό που μου λένε δεν το τρώω. Και θα το συγκροτήσω εδώ και θα σα πω τι εννοεί τη δική πραγματικότητα. Με τα φωτομοντάζ που κάνει και τα κολλάζ, η Hannah Hurt δημιουργεί τη δική της κριτική προσέγγιση στην πραγματικότητα. Dada. Θα το κάνουμε με τον Νταντά αυτό αργότερα. Η άλλη τάση είναι η τάση του μια ομάδα καλλιτεχνών, ε, ο Μης Βαντερόε, ο Γαντίνης και ο Κλέρ, ο Ιωάννης Ιντεν και τα λοιπά ιδρύουν τη σχολή του Bauhaus το 19 είναι το Bauhaus του Weimar 19-1913 το είναι το Bauhaus ακριβώς η δημοκρατία της Weimar οπότε ιδρύουν τη σχολή του Bauhaus στην προσπάθεια της να συγκροτήσουν έναν κόσμο με καινούργιες αρχές, λειτουργικές και όχι εμπαθείς και η τρίτη τάση είναι ο εξπρεσιονισμός της νέας αντικειμενικότητας που ε, αξιοποιεί από τον εξφαιρισμονισμό το χρώμα, την παραμόρφωση και την αλλά απαλάσσεται από τις πνευματικές αναζητήσεις της γέφυρα και του γαλάζιου καβαλάρι και γίνεται πιο πολιτικός και κατακλητικός από αυτός ο εξφαιρισμονισμός δείχνει και λέει τα πράγματα με το όνομά τους εννοκλητικά όπως είναι και με το ένα πόδι όπως σας είπα και πριν στην αρνητική κριτική εδώ και με το άλλο πόδι στην έλλειψη που αστεί όλο αυτό. Γιατί ένα καμπαρέ με τις θερτιτζούδες της δεν είναι ωραίο. Είναι η κατάπτωση της ηθικής μιας κοινωνίας. Η αναγωγή του γυναικείου σώματος σε εμπορέξιμο είδος είναι κατάπτωση. Όμως είναι εγωτευτικό όλο αυτό το σκηνικό. Έχετε την ταινία Καμπαρέ, το αποβίρει αυτό το κλίμα του Βερολίνου με πολύ ωραίο τρόπο με την Λάιζα Μινέλη. Ε, και παλαιότερες ταινίες που το έχουν αποδώσει. Οπότε υπάρχει αυτό διάχυτο. Υπάρχει η κοινωνική κριτική. Ο Ντίξ το λέει αυτό, οι στιλοβάτες της κοινωνίας. η πολιτικοί, οι δημοσιογράφοι, οι παπάδες και οι δικαστικοί αυτοί οι τέσσερις ομάδες είναι με το κούφιο κεφάλι το κομμένο αλλά που κρατάνε όλα τα κυριά για να καθορίσουν τη μοίρα όλων μας οπότε έχει πολιτική κριτική αυτό το πράγμα και είναι και επίκαιρη δηλαδή είναι απίστευτο το πόσο εκατό χρόνια πριν αυτοί οι άνθρωποι βιώνουν πράγματα που έρχονται και πανέρχονται σαν τάσεις το ενδιαφέρον όμω είναι ότι τα δουλεύουν καστικά, τα κάνουν τέχνη ο Βάι θα κάνει μουσική, ο Ντίχς και ο Βρόσ θα κάνει ο Ιθόχι τα κάνει κολάζ. Οπότε έχω αυτά τα χαρακτηριστικά αυτής της κοινωνίας και με την αντίστοιχη μουσική υποκούση, ε, το κλείνω ε, να βάλω την BJ Χαρμή Ε <Έ confused> Ναι είναι ωραία η Και έχω και το Μαρτινάγιο το δεν θα αρέσει δεν θα αρέσει ο Το έχω και με τον Μπέρτον Μπέρτον ίδιο, αλλά δεν είναι σημαίνει όπω τη γέφυρα για να απεικονίσει το αρνητικό μου συνέστημα ενό κόσμου που με, με πιέζει αστοφικά. Εδώ κάνει, το, το, το φτάνει σε ρόλια τη καρικατούρα για να κριτικάρει αρνητικά όλο αυτό. Ότι είναι γελίο, ότι είναι εδώ, από αυτό, κυριαρχεί στη ζωή μου, αλλά είναι γελίο που υπάρχει και που το επιτρέπω. σακατευτείκανε σε όλο αυτό που εμειδιώξανε και που εκεί συνεχίζουν να παίζουν τον κόσμο στα χαρτιά έτσι γελοί και τσακισμένοι ή δεν έχω ε, είχα και ένα ωραίο προσπάθει κι κάνει εκεί κάπου θα πήγε. αυτό the scat players του Otto Dix. ο δίτης από το τωριότερα πορτρέτα ο κοινισμός ο αρυβισμός η αποστασιοποίηση και πάλι ακροβατώντας ανάμεσα στην έλεξη και το στήλ και στον κινησμό που διαθέτει δηλαδή άνθρωποι που κατέχνουν κλειδιά εξουσία, ε, ηθοποιοί, σελέμπριτοι, δημοσιογράφοι συλλέπτες εργοντέχνης όπως αυτός που κατέχνουν πλούτο, εξουσία ή δημοτικότητα ένα είδους δύναμης όλα αυτά και ταυτόχρονα είναι περίεργα ωραίοι και περίεργα κοινικοί, ταυτόχρονα. <σομίλυνα> <σομίλυνα> <σομίλυνα> όχι τόσο στο πορτρέτο όσο στον τρόπο με τον οποίο ε, το κριτικάρει εδώ, είναι μεσούντος του πολέμου το 2017, fit for active service, the faith healers αυτό. Είναι, έχουν δύο χρόνια πολέμου και πρέπει να συντηρώ την εμπιστοσύνη σε αυτά τα ιδανικά, να πολεμήσετε άλλα δύο χρόνια. Και εδώ ο, ο θάνατος και ε, fit for active, εντάξει είναι, είναι καλά για ε, υπηρεσίες στρατιωτικοί η μητρόφωνη φλέγεται ένας κόσμος υποκαταστρωθεί περνάει στο πλατό η BJ Harvey με το A soldier's wife <μισχύει> δεν την θέτει BJ Harvey Κοιτάξτε το πάλι, ένας κόσμος που καταστρέφεται, καταραίει, αλλά εδώ, σε αντίθεση με το, με το... το γέφυρα, υποδηλώνονται οι παρουσίες των ανθρώπων που παίρνουν μέρος σε την κατάσταση του ή συνειδητά. Αυτά τα θλιβερά βρίγκελα θα πατήσουν επιπτωμάτων, εάν το κρίνουν Με την άκαρτη παροπλία του, τι αργέ κινήσει του προ τα εμπρό και την τυφλότητα των πράξεών του, εξαρτώνουν την ανθρώπινη συγχώνευση εντόμου και, και τεθωρακισμένη. Και η Ένια μου και που το και από την πιτούρα με τα φύσικα του Ντεκήρικου Μεχάλη. Δηλαδή, <laughs> επειδή είναι όλο πολύ ασυντικό, σα, σαν, να, σαν να αισθάνεται μια απόγνωση το ότι η εξπρεσιονιστική ικανότητά μου να μεταγράφω την εμπειρία σε κάτι πιο υποκειμενικό εξασθενεί όλο και περισσότερο και γίνομαι κι εγώ ένα μανκέ, ένα ανδρίκελο σε έναν κόσμο απρόσωπο και φλιβερό. <laughs>